you Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Αλμπέντο14.com και η εκπομπή γιατί οι Έλληνε. Η κυρία Τζάνι είναι εδώ, έχουμε και ένα φίλο μας ε, κοινό εδώ που συνέπεσε να βρεθούμε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας και ετοιμάζουμε διάφορα, οπότε ήρθε και αυτός θα τον ακούσετε, γιατί οι περισσότεροι δεν τον γνωρίζετε. Είμαστε μια μεγάλη παρέα εμείς Γνωριζόμαστε γενικότερα Οπότε σιγά σιγά θα γνωριστούμε και μαζί Δηλαδή θα γνωρίσετε Όλη αυτή την παρέα του Αλμπέντο Δεν είναι μόνο αυτοί που ήδη έχουν έρθει εδώ Είναι και πάρα πολλοί άλλοι Και θα τα πούμε αμέσω να μην αισθαιρούμε Καλησπέριζω τη Μαρία Γεια σου Μαρία μου Πώ είσαι Να καλησπέριζω κι εγώ Έτσι. Ελπίζω να Είστε καλά, γιατί είναι πάντα ένα ερω, ερώτημα αυτό, με αυτά που μας συμβαίνουν. Έλα, μπράβο, πολύ ωραία. Με αυτά όλες. που μας συμβαίνουν. Ε, πράγματι, όπως σας είπε ο Γιώργος, έχουμε σήμερα τη χαρά να είναι μαζί μας ένας κοινός φίλος. Και πολύ δυνατός, Έλλην. Ε, πραγματικός Έλλην, ο Χάχαλης ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι μουσικοσυνθέτης, ε, Πάρα πολύ ικανός, είναι ε, στα, στην λογική και την οτροπία του Βαγγέλη και εκείνος και το λέω αυτό επειδή είναι πιο νέος. Ε, ο Αλέξανδρος ήταν στην Αμερική πάνω από 20 χρόνια και τον έπιασε όπως λέει ο νόστος, η νοσταλγία της Ελλάδας και αποφάσισε να επανακάμψει και είναι πάρα πολύ δραστηριός, δυστυχώς δεν, δεν έχει την προβολή ε, που θα έπρεπε από αυτά τα γελία κανάλια που όλη και ποιος, της Και ποιος, απειλά... ποιος Έλληνας, σωστός με την έννοια αυτή που δεν Ναι, μα ακριβώς αυτό Α, λέω. Ναι, μην αρχίσει έτσι όμως κοριτσάρα μου, μην αρχίσεις έτσι, θα, παρα... θα παρουσιάσουμε. Και μην ξεχάσει ότι θα ξεκινήσεις με Όμηρος. Έχουνε Γι' αυτό με βλέπεις να προσπαθώ. Έτσι. Λίγο θα... Έτσι. Θέλω να τον παρουσιάσω τον Αλέξανδρο ε, ε, ε, λιγάκι. Όμως και αμέσως μετά να... Και μάλιστα ε, θα έχουμε έχει... και μουσικά κομμάτια από το έργο του και θα σας πω και εγώ περισσότερο αφού ολοκληρώσει η Μαρία. Ε, έχει... Ο Αλέξανδρος, ο Χάχαλης, έχει μία... Ε, Έμπνευση, για μένα καταπληκτική. Ε, παίρνει από τους ορφικούς, από τους μεγάλους μας ε, φυσιοκράτες, φιλοσόφους, όπως είναι ο Ηράκλητος και, και άλλοι, παίρνει από, από ποιήματα, ε, παίρνει από την παράδοση, παίρνει από την ιστορία ε, συγκεκριμένα ε, ε, μηνίματα και αυτά τα μελοποιεί. Ε, παραδείγματος χάρη έχει κάνει ένα καταπληκτικό έργο για το πύρ το αίζον του Ηρακλείτου, ε, την, την τομή της, τομή πατρίδος για την Κύπρο, ε, μαραθών 2.500 έτη φωτός. Ε, για τα δυόμισι χρόνια του μαραθώνα Να πω εγώ στους φίλους και όσοι το ξέρουν μπορούν και τώρα κατά τη διάρκεια τη εκπομπή να καταλάβετε ποιος είναι ο φίλος μας που θα τον ακούσετε σήμερα και χτυπήστε στο Google Χαχαλή Αλέξανδρος θα τα βγάλει όλα και θα καταλάβετε ποιος είναι ο έξτρα καλεσμένο συγκυριακός απόψε εκείνος <laughs> φίλο δικός μου και τη κυρία <laughs> Ε, όταν πληροφορήθηκα ότι είναι εδώ, σου είπα «κράτησέ τον». Τον δεν αφηνω εγώ. Ε, η, το εναρχεί το φως του Ελίτη και η ώρα η πρώτη, ε, που στα χίλια ακόμα τον πυλό ο νιο άνθρωπος, λοιπόν, ένας άλλος μεγάλος Έλλην. Ε, το παράλληλο σύμπαν που έχεις από το Πυθαγόρα την αρμονία των σφαιρών που έχει Τα έχω έτοιμα, εγώ να τα βάλω τώρα. Ε, και διάφορα άλλα. Λοιπόν, για να μην τρώμε χρόνο, γιατί θέλω να κάνουμε μια ε, εκπομπή μαζί με τον ε, Χάχαλη, τον Αλέξανδρο. Ε, κανόνισε, πάνω τώρα, στη δουλειά την, του, θα την να την κάνετε, μαζί την Απλά τώρα μια και ήταν εδώ, θέλω να σας τον παρουσιάσω. Ε, πες μας Αλέξανδρε σε παρακαλώ, καταρχήν πες μια καλησπέρα. Στου στους ακροτάς μας, στους φίλους μας. Και πες μας ε, αυτό που έκανε στην ήδρα την πορεία προς την ελευθερία και τι άλλο ετοιμάζεις ε, για το 17 και το 18; ε, Χαιρετώ όλους τους φίλους. Στο παγκόσμιο γίγνεστε. Ε, τώρα με το Ιντερνετ μόνο 100 Εκατό χώρες είπες ότι έχεις. Ε. Μέσω σταθμικά. Να εσύ τις χιλιάσει. Είσαι... τώρα έτσι όπως πάνε και τις κόβουνε μικρότερες μικρότερες κατά το διέρι και βασίλευε ε, Μπορεί ναι. και να τις χιλιάσει. Εσύ, εσύ είσαι και παλιός αλμπεντο, τέτοιος, οπότε, <laughs> ναι. ναι. Λοιπόν, Να πω ότι είναι φίλος μας, θυμάμαι τη φιλία του, τεράστιος επίπεδα Βαγγέλη ο Αλέξανδρος Μπορούσε να είναι και αυτός βολεμένος ή στην Αμερική, δεν είναι όμως είναι εδώ Μπείτε να δείτε το έργο του, εγώ θα παίξω μερικά κομμάτια Μου τελείωσε η Αμερική, έμεινα 21 χρόνια Έτσι, μπράβο, Ακριβώς, πέρα. την ημέρα που έφυγα από την Ελλάδα Έφυγα από την Αμερική την ίδια μέρα συμπτωματικά, 11 Ιανουαρίου <laughs> Τρεις-εφτά Και ε, ε, έτυχαν κάποια γεγονότα, δηλαδή Πάω στο αεροδρόμιο και με φέρνουν πίσω οι Δελφοί Το, αυτό, το αεροπλάνο τη Ολυμπιακής Δελφοί γιατί ήθελα, στο ταξί που πήρα για να πάω στο αεροδρόμιο πετυχαίνω Έλληνα, γέροντα, μεγάλο. Εγώ ήμουν ταξιτζίσης όταν ήμουν φοιτητή στη Νέα Υόρκη. Και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να φύγει από το Μανχάταν 5 η ώρα το απόγευμα μέσα στο Rush Hour που λένε μέσα να πας στο, στο Kennedy μια ώρα και μου λέει για μου, γιατί πας πεις του λέω φεύγω, πάω στην Ελλάδα του λέω, 21 χρόνια, τελείωσα. Μου λέει γιατί, του λέω γιατί Πρώτα, πρώτα πρώτα του λέω πέρασα και τον Οδυσσέα κατά ένα χρόνο Φτάνει λέω ας πούμε Πέρασα και, το, πέρασα και τον Πλούταρχο Ο οποίος έλεγε ε, Του λέγανε μεγάλο φιλόσοφο γιατί έφυγες από τη Ρώμη 20 χρόνια εκεί διάσημος και δεν γύρισε καν στην Αθήνα Πήγε στη Χερόνια Έτσι. Και έλεγε φεύγω λέ, ήρθα πίσω λέ, στη μικρή μου πατρίδα Για να μην γίνεται μικρότερη για της απουσίας μου και το έχω και αυτό και το έχω υιοθετήσει. Αλλά το, αυτό που είπα στον τάξη, τζι, τότε το γέροντα, του λέω πάνω να κάνω τον νεό του Απόλωνο. Και. Συμπηραγίε, σαν εξωγήινο. Αυτό Όχι, όχι. Καλό είναι να τα αφήσουμε όταν θα κάνουμε μια εκπομπή ναι, μαζί. Και το κλείνω. Θέλω να, να δε, μας με, πεις συνεχίσουμε. Δε Δεν έχεις... μου πήρε χρήματα. Τώρα το 17 και το 18, Αλέξανδρο. Θα σε γνώρισει ο κόσμο. Τα... Ναι, Όπω ναι. λέει Αυτά θα τα πούμε όλα γιατί είναι πολύ όμορφα πράγματα. Και... Το έργο είναι μεγάλο. Άσο το φτιάξει η Μαρία να κάνει ναι. μια εκπομπή μαζί. Τώρα πες ναι. Μας... Σήμερα όμω, επειδή εκτάκτω ενώ ναι, εγώ σκεφτόμουν να σε πάρω γιατί ετοιμάζω διάφορα. Στα καλά καθούμενα στι 5 ώρα μου λε: Είμαι στο μοναστηράκι. Φτιάξε από την πόρτα σου. Αλλά θυμόμουν είναι... ότι είχε μετακομίσει. Αλλά τέλο πάντων, λοιπόν, είπα σε πάρω για να Ο Αλέξανδρο είναι φίλο, θα το γνωρίστε σιγα σιγά-σιγά. Ε, ετοιμάζουμε μια εκδήλωση Θα την παρατείνω Ήταν να γίνει αρχάς ε, Νοεμβρίου Για τον Αλμπέντο και τα τρία χρόνια Και τη συνεργασία με το τρίτο μάτι Ελέκνη την και αυτά Αλλά θα την κάνουμε μαζί Και νεότερα θα έχετε από την επόμενη Δευτέρα Γιατί θα συμμετέχει αυτό Σταν ο Απολώνιος θα είναι αρχαιοελληνικοκεντρική κεντρική βραδιά Συν τα ροκ που θα παίξουμε Νεότερα από εβδομάδα. Λοιπόν, Μαρία, ανέλαβε ναι, το λίγο και τι πούς... κουλάκια Αυτό που εγώ. θέλω είναι να μα πει για την ίδρα, την πορεία προ την ελευθερία. Να σα πω για την Ήδρα, γιατί επειδή τι, δεν έχουν κλειστεί. Μέχ μέχρι να τελειώσει το 17 και μέσα στο 18. Και πριν απαντήσει τη Μαρία, μου πει εμένα ποιο τραγούδι από αυτά να ετοιμάσω για να βάλω όταν βάλω διάλειμμα. Να παίξει τον ορφικό ύμνο του Ασκληπιού. Ωραία. Συνέχισε, απάντα. Στα... Ναι, έχεις, τώρα να λέμε να, κάνεις... να κάνουμε έτσι βροντερά ηλιούγεννα. 22-23 Δεκεμβρίου. Ε, που τα Ειδική εκδήλωση. από την να λάμψει ο ήλιο γερά-γερά. Mm. Γιατί τα λιούργεννα. Τα, τα ξεκίνησα εγώ το 2002. Δεν υπήρχε όρος η ηλιούργεννα. Σήμερα με βάλει ηλιούργεννα. Λέει <laughs> το αρχαίο τριέσπερο. Τα <laughs> αρχαία, αρχαία Χριστούγεννα κτλ. Το οποίο έχει πάρει μεγάλη έκταση. Αλλά εγώ είχα αυτό το. Το, αυτή την επιθυμία που είχα ήταν να γιορτάζω μία γιορτή που με εκφράζει ρε παιδί μου, καταλαβαίνει. Εννοείται. Ναι. Και λέει: Μεγαλώνει ο ήλιο μετά από το ηλιοστάσιο. Ηλιοστάσιο στάση ηλίου. Έτσι, σόλστη. Mm. Στάση ηλίου. Άρα, 22, παίρνει λίγο ένα. λίγο παραπάνω φω για μα. Και έτσι ξεκίνησε. Ένα και ο οπότε... κυψελιώτη μου εδώ, ο κυψελιώτη, ο Ιθαγενή, λέει: Οι Έλληνε δεν μπορούν να ζήσουν μακριά από τον ήλιο μα. Όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα εδώ, πάντα γυρνάνε. Λέει ο φίλο μου, την Κυψέλη, σε αυτό που είπε, ότι σου κοντιέσαι και φύγες. από την Αμερική. όπως και εγώ. Έγινε το, τον Ιούλιο του 2002, κοιτούσα τον Ιούλιο από το Central Park. Είχα αποφασίσει, είχα πάει τότε για να μετακομίσω, να κλείσω το στούντιο ε... που είχα και έβλεπα τον Ήλιο και λέω: Ο Ήλιο είναι ο διπλάσιο στην Ελλάδα, παιδιά. Και καλησπέρα στη Νέα Υόρκη. Μα ακούν, έχουν μπει ήδη όμορφα άντρα. Δε. Λέγε Μαρία. Επομένω, ε, θα κάνει μέσα στο 17 τα ηλιούγεννα και για το 18. Το 2018 έχω μία σειρά μεγάλων έργων, αλλά δεν μπορώ ακριβώ να τα ανακοινώσω γιατί ακόμα δεν έχουν πέσει υπογραφέ. Ωραία, ωραία. ωραία. Θα, θα μα τα πει όταν θα είσαι έτοιμο τότε θα κάνουμε και την εκπομπή για να τα γνωρίζουν ναι. και να μην ξανασυμβούν. Θα σου πει η Μαρία αφιερωματική, οι δυο σα εδώ. Αυτό που μου ζητάνε πάντω είναι να δώσω μεγαλύτερη συνέχεια στο ίδρα Πορεία προ την Ελευθερία που έκανα πριν 10 μέρε στην Ιδρα, στο μουσείο. Μου ζήτησαν και τώρα θέλω να το κάνω στα μυαούλια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, στο λιμάνι Περίθυμα, και λοιπά, Για την πέριθυμα, ιστορία τη Ήδρα, λοιπόν. την αληθινή ιστορία όμως, έτσι αυτή που θέλει, με τον πέρι. οικονόμο προτείνω, και τα λοιπά. Προτείνω, περίμενε. Λοιπόν, μπείτε χτυπήστε παρότι είναι σε ροή εκπομπή. Χάχαλη Αλέξανδρος, για να ξέρετε ποιο είναι ο συνομιλητή. Ένα. Πάω ένα τραγούδι του Αλέξανδρου θα μα το αναλύσει αφού το ακούσουμε ή μέσα στη διάρκεια. Και πάμε και η Ιλιάδα. Και είναι το alexandroshachalis.com, έχει πλήρη περιγραφή οτικά. Έτσι, λοιπόν, έχω βάλει το Ασκληπιό. Το επό... Hachalis με HA, H A H -A, όχι ξάξα ναι. και χάχσα και τσάτσα που γράφουμε. H α. Ναι, <laughs> H, H το ΙΤΑ, το αγγλικό, το ελληνικό ΙΤΑ. Α, Hachalis. H H. Γιατί όλα τα άλλα δεν διαβάζονται αγγλικά. Έχω βάλει το σωστό, ο Ασκληπιός, του Αυτό είναι. Για να το «Για πάμε» Με σταπτυχη, αλμπέ το 14 τελικά ακόμα γιατί οι κάθε Δευτέρα πλέον στι 8 και όχι στι 7 μόνιμα, η κυρία Τζάνι είναι εδώ, με την εκπομπή τη σήμερα εκτάκτο και στο πρώτο έτσι κομμάτι τη εκπομπή έχουμε τον φίλο μα τον Αλέξανδρο Τοχάχαλη, του οποίου ακούμε. Αυτό τι ακριβώ είναι τώρα η σύνθεση, πότε το έκανε το, το έγραψα το 11, για μία. Μια εκδήλωση με κάλεσα να κάνω στην Καλαμάτα ναι, ναι. για τον Ιπποκράτη. Μια τρική εκδήλωση που είπα και το, τον όρκο του, του Ιπποκράτου στο όμνυμη από όλων αϊτρών και ασκληπιών. Και λέει ευκαιρία να κάνω και τον το ορφικό ύμνο προς τον Ασκληπιό που το είχα έτσι μεράκι να το κάνω. Ωραία. Και είναι βέβαια και με την προφορά τη σωστή που έχω, τη σωστή δηλαδή τη δική με μου. Ναι, αυτό είναι μόνος μου εδώ, δεν υπάρχουν άλλοι Έλα, ρώτα τι θες, κάτι θες να ρωτήσω. Με συγχωρείς Γιώργο Έλα ε, Με τον Αλέξανδρο θα κάνουμε εκπομπή ολόκληρη ναι, Αυτή παιδε. τη στιγμή έχω μια υποχρέωση στο, Απέναντι στο στους ανθρώπους για τον Όμηρο Ωραία Δηλαδή πρέπει να είμαστε συνεπείς Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν Λοιπόν, αυτό εσύ που εσύ εδώ, θέλω είναι να είναι ακούνε εκπομπή. λίγο μουσική του Μουσικής Στα διαλύματα βάλω. Να έχουν μια πρόγευση του Έτσι. Αλέξανδρου Έτσι. Έτσι Γιατί αξίζει τον κόπο Και επειδή αυτή η χώρα δεν τιμά τα άξια τέκνα Αυτό το λέμε κάθε φορά Τιμά πολλά. τη σαβούρα λοιπόν, εμείς Άρα να τα... Κανονικά την εκπομπή Ο Αλέξανδρος αν εδώ θα φύγει ό,τι ώρα θέλει Να σε απολαύσει εδώ πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Τζάνι, ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι μπρο ρουβά και πίσω. ρέμος Μαρία, κράτα το αυτό να το λέμε. Αλλά να μην θυμάστε, γιατί είναι δικό μου. Δεν και πίσω. Ανήκουμε στη Βύση. Λοιπόν. Ω, να το τρίτοσε. Λοιπόν, κάτσε να ξεκινήσει. Εδώ, Πρέπει να, σε... να κρατάβει το χιούμορ, Χάχαλη, να τιμώ με... τον ε, Μα με χιούμορ κάνουμε. Δεν γίνεται. Σε... Τρομάξουμε τον κόσμο. Όλε τι εκπομπέ ναι. εδώ, άμα δεν δεν γίνεται. Λοιπόν, ξεκινά, Μαρία. Η Ελλάδα ανήκει και σ... παντού. Η Ελλάδα ανήκει παντού. Ε, γιατί όλον τον πλανήτη, η Ελλάδα τον έχει κάνει να κατοικείται από ανθρώπου χωρί και με εισαγωγικά. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινά. Ε, ο Όμηρος είναι ο μεγάλος μας επικός ποιητής, αλλά ο μεγάλος μας ποιητής ο κράτιστος και θα δούμε γιατί. Βέβαια, το που γεννήθηκε α, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ τους φιλολόγους εώνες τώρα άλλοι λένε στοιχειώ που εγώ αυτό πιστεύω ε, άλλοι λένε στα απέναντι παράλια σε διαφορετικές πόλεις άλλοι τον αμφισβητούν ότι δεν υπήρξε διάφορα πράγματα ε, οι άνθρωποι όταν είναι μικροί ολίγοι είναι αυτό που λέμε καλός αλλά λίγος. Μπράβο, ναι. ε, προσπαθούν να ε, κάνουν μια εφετζίδικη, όπως τη λέω εγώ, ε, ιδέα, να την κάνουν πρόταση για να ασχοληθούν οι άλλοι μαζί τους, να τους απαντήσουν και να ε, γίνει συζήτηση γύρω από το όνομά τους και να γίνουν σημαντικοί. Ε, θα έπρεπε να μην δίνομαι σημασία σε αυτά τα πράγματα. Ε, και κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, γιατί δεν μπορώ. Ε, σαν την κυρία Βαλέρ, η οποία είπε σε μια εκπομπή πολύ πρόσφατα, ότι μα τι αιμονή είναι αυτή, λέει, να θέλουμε να ονομαζόμαστε Έλληνες. Και τι είναι οι Έλληνες, είναι πολύ πιο τιμητικό για μας ναι. να ονομαζόμαστε Ρωμνοί, Ρωμαίοι δηλαδή, υπήκοοι. Ε, έχω να τη πω τη κυρία. Ότι όταν ζήτησαν να αλλάξει την πίστη ο Διάκος, ο oh, ήρωας bravo, του 21, bravo. αυτός απάντησε, όπως λέει το ποίημα, γιατί η απάντησή του έγινε ποίημα. ποίημα ναι. «Πάτε κι εσείς κι η πίστη σας, μουρτάτες, να χαθείτε. Εγώ... Γρεκός γεννήθηκα, γρεκός και θα πεθάνω Μπορούμε λοιπόν να είμαστε Ο Γρεκός ήταν αδελφός του Έλληνα Και ανάλογα με το που εγκατεστάθησαν οι οίκοι Είμαστε και Γρεκοί και Έλληνες Και αυτό είναι τιμή μας Και έτσι θέλουμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε Αν η κυρία Αλβαρέλ έχει άλλη αντίληψη Για τον αυτοπροσδιορισμό της Δικό της πρόβλημα δικό της δικαίωμα ας αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει εγώ πάντως και οι, οι Έλληνες και οι Γκρεκοί δεν θέλουν από εκεί τον Γκρίς, ναι. δεν θέλουμε να θεωρούμε θα, σ, ακόμα και σήμερα υπήκοοι του Roman Empire της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η οποία ως γνωστόν περίπου 1,5 αιώνα πριν το τέλος του αρχαίου κόσμου κατέκτησαν την Ελλάδα και βεβαίως οι διανοούμενοι της Ρώμης ναι. θα πούν και η Ελλάδα κατέκτησε τη Ρώμη με τον πολιτισμό της Δεν ναι, μου λες αυτή είναι πάνω από 15 ετών Ορίστε Η κυρία Ριβελλέρ πόσο ετών είναι, είναι πάνω από Δεν 15 Δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει και δεν αξίζει παιδί, να δώσω να... παραπάνω πάρα... χρόνο για την κυρία αυτή Μπορεί να αυτό όπως Μα ε, δεν με ενδιαφέρει παραπάνω χρόνο Με ενδιαφέρει να σχολιάσω τη φράση της σε ό,τι με αφορά Από εκεί και πέρα Λετάς. χρόνο δίνω μόνο σε ό,τι έχει αξία Γιατί ο φίλος μου ο Διαμαντάρας και τον ευχαριστώ πολύ Μου έστειλε ένα πολύ ωραίο, ε, έτσι, ένα πολύ ωραίο μήνυμα μου λέει υπάρχουν άνθρωποι για, με τους οποίους όταν ε, ασχολείσαι με αυτούς χάνεις χρόνο, όπως υπάρχουν και ε, βέβαια, άνθρωποι που, που χάνεις χρόνο. την αίσθηση του χρόνου Μπράβο, όταν ασχολείσαι. Σιστό. Εγώ λοιπόν θέλω να χάνω την αίσθηση του χρόνου. Έτσι Μαρία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν πάλι στον Όμηρο. Βέβαια ο Όμηρος έχει επιρροές γιατί δεν είναι παρθενογένεση. Στην Ελλάδα, τα ξέρουμε αυτά, είναι ε, ένα, ένα, ένα πολιτιστικό θαύμα που βυθίζεται σε αυτό που λέμε προϊστορία ναι. και που για μένα από τη στιγμή που έχουμε από την έκτη χιλιετία και πιο πριν που έχουμε ε, πηγές γραπτές ε, θα έπρεπε να πάψουμε να τη λέμε προϊστορία αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι κάτι έχει συμβεί σε τούτον το χαρισματικό τόπο γιατί εγώ δεν πιστεύω σε χαρισματικούς λαούς πιστεύω σε χαρισματικούς τόπους που δημιουργούν χαρισματικούς λαούς ε, υπήρχαν λοιπόν ε, διάφορα επί ραψοδί τα επαναλαμβάνανε, αλλά ο Όμηρος έκανε μια καινοτομία. Έκανε μια καινοτομία. Οι ραψοδί παίρνανε, ε, ας πούμε, στη σειρά των χρόνων που γινόταν οι πράξεις των ηρώων που ε, έψελναν και... Δόξαζαν. Λοιπόν, ενώ ο Όμηρος δεν τον ενδιαφέρει ε, η, η ιστορική ε, διάρκεια και οι πράξεις μέσα στην, σε μια ιστορικότητα. Τον Όμηρο τον ενδιαφέρουν πράξεις τις οποίες τις βλέπει εδώ είναι η μεγάλη του καινοτομία, ε, δίνοντας μηνύματα για το χαρακτήρα και παράγοντας αξίες ερευνώντας ως ένας ψυχολόγος τις ετιές τις εσωτερικές που δημιουργούν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές και πάντα και πάντα ε, σπέρνει δύο πράγματα την έννοια της ίδρυσης γιατί αυτές οι πράξεις έχουν ε, συνέπειες και τα σπέρματα της τραγωδίας, γιατί, όπως θα δούμε, ε, έχει το μυρικό κείμενο όλα τα χαρακτηριστικά της τραγωδίας. Ε, θεωρούμε ότι, όπως λέει και ο ίδιος, η αιτία που... Ε, έγινε αυτό το, το έπος και που άξιζε τον κόπο να το δημιουργήσει ως έπος και να το αφήσει παρακαταθήκη στον αιώνα τον Άπαντα την Ιλιάδα και βεβαίως και την Οδύσσια μετά αλλά τώρα μιλάμε για την Ιλιάδα ήτανε ή μια διένεξη ανάμεσα στον αρχιστράτηγο θα λέγαμε τον Αγαμέμνονα το γιο του Ατρίδη ε, που ήταν αρχιστράτηγος των στρατευμάτων των από την Ελλάδα γιατί ο Τρωικός Πόλεμος ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος. Έτσι, λοιπόν αυτό. και ε, του Αχιλέα ε, και βέβαια η αιτία της όλης εξτρατίας ήτανε επειδή ο Πάρης που είχε και το όνομα Αλεξάνδρος Αλεξάνδρεο όπως εσύ; ε, Η πρώτη φορά που... Ναι, λοιπόν, ε, ο Πάρης λοιπόν πηγαίνοντας στη Σπάρτη όπου βασίλευε ο αδερφός του αγαμέμνονος ο Μενέλαος ο οποίος ήταν και αυτός θεοειδής ήταν και αυτός ένας πολύ καλοκαμωμένος και γενναίο άνθρωπος λοιπόν λιγόλογος όπως μας τον παρουσιάζει ο Όμηρος αλλά πολύ αποφασιστικός και σόφρον και εκεί λοιπόν ενώ εμφυλοξενήτω έκλεψε τη γυναίκα του Μενελάου την ωραία Ελένη γιατί του, του την είχε υποσχεθεί η Αφροδίτη γνωρίζεται με την το Μήλο, ναι. ιστορία με το Μήλον της Έριδο, που έπρεπε να δώσει στην ωραίοτερη θεά το, το Μήλο και εκείνος πρόκρινε την Αφροδίτη ε, από Ήρα και Αθηνά και βέβαια του πήρε και πάρα πολλούς θησαυρού. αυτό για την εποχή θεωρείται πάρα πολύ ατήμωση όπως μας το λέει τώρα η ιστορία ναι. που ε, μπλέκεται με την Ηλιάδα με τα αιτιά τη, ε, και οι Αχαιοί οι Μυρμιδώνες ε, όλα δηλαδή, όλοι οι μεγάλοι οίκοι της ελληνικής ενδοχώρας αποφάσισαν και τον Νησιό να συνδράμουν ε, τον οίκο των Ατριδών για να ξεπλύνει αυτή την τροπή. Από την άλλη μεριά, οι Τρώες που θα δεχόταν την επίθεση είχαν επίσης από τους γύρω από αυτούς... Ε, Ελλην... Ε, από τα γύρω ελληνικά φύλλα, ε, συμμάχους και έτσι λοιπόν ήταν ένας πολύ μεγάλος εμφύλιος πόλεμος. Αυτά μας φάλάνε στην ιστορία. Υπάρχει μια ε, προσπάθεια να ερμηνευθεί με πραγματικά περιστατικά ε, αυτή η ιστορία και η επικρατούσα είναι ότι οι τρόες επειδή ήταν στα στενά επάνω ε, από τα πλοία που διήρχονται τους βάζανε δασμούς ναι, ναι, ναι. Και αυτοί δεν θέλανε να πληρώνουν Δασμούς ε, είναι τώρα δηλαδή σαν εμείς βέβαια πληρώνουμε ε, Σαν να πηγαίνω εγώ στο αγρίνιο από την Αθήνα και είναι να πληρώνω διόδια Λοιπόν εμείς πληρώνουμε αλλά... Εκείνοι ναι. δεν θέλανε Λοιπόν, και καλά κάνανε. Εν πάση περιπτώσει... Στρατηγικό ε... μέρος αυτό ελέγχουν και οι Ρώσοι το θέλουν και οι Τούρκοι και οι υπάρχει... Ένας... πιο στρατηγικό μέρος στον πλανήτη. Λοιπόν, υπάρχει μία ε... ε... επιρροή από ένα προηγούμενο έπος ε... του μεμνωνίδα, όπως λέγεται όπου εκεί Υπάρχει ο Αχιλλέας και ο Μέμνων ε, που παλεύουν, που συγκρούονται, γιατί γιατί ο Αχιλλέας ε, θέλει ο γιος της θέτηδο, ε, θέλει να ε, βοηθήσει το φίλο του τον Αντιλοχό που υπερασπιζόταν τον αδικοσκοτωμένο πατέρα του, τον Έστορα. Ο Αχιλλέας ξέρει ότι αν σκοτώσει τον Μέμνονα θα πεθάνει. Έχει λοιπόν την επιλογή να πεθάνει υπερασπιζόμενος ένα μια αδικία και υπερασπιζόμενος στηρίζοντας και βοηθώντας έναν φίλο του ή να διαφορίσει και να προτιμήσει να ε, ζήσει. Ο Χιλέας, βέβαια, προτιμά το πρώτο και βέβαιος ε, σκοτώνεται. Σκοτώνεται όμως και ο μέμνων και μετά. Ε, θα, θα, το, το έργο αυτό το έπος ε, τελειώνει με, το, με, με τις δύο μητέρες γιατί ο Μέμνων είναι γιος της Υιούς η γιος, έτσι η Αυγή λοιπόν ε, κλαίνε η, η, η, και η Θέτιδα κλένε ε, τα δυο παιδιά τα δυο τους τα παιδιά ο Όμηρος θα αντικαταστήσει αυτή την εκδοχή και θα βάλει τον Αχιλέα με τον Έκτορα. Γιατί, Γιατί ο Έκτορας, που για όποιον διαβάσει την ιλιάδα θα δει ότι είναι το πιο τιμόμενο Πρόσωπο από τον Όμηρο στην Ηλιάδα ε, ο Έκτορας είναι ένα πρότυπο αυτού που λέμε ε, παλικάρι λεβέντη, αυτό που λέμε ε, ο καλός καγαθός γιατί? γιατί είναι γενναίος γιατί είναι ε, νουνεχής, είναι πάρα πολύ ε, λογικός και σόφρον γιατί ε, είναι πατριώτης γιατί ε, αγωνίζεται μέχρι σε σχάτον για να υπερασπιστεί την πατρίδα του γιατί ε, σέδεται ε, τους γονείς του ε, γιατί ε, έχει την γυναίκα του ε, την ανδρομάχη και το γιο του και είναι μια καταπληκτική σκηνή. Ε, η, η έλευση σε κάποιο αυτό τη μάχη, σε κάποιο κενό του, του έκτορα που θα πάει να δει. Θα το δούμε αυτό. Την ανδρομάχη και το γιο του. Και. Δεν γνωρίζει βέβαια ότι τους βλέπει για τελευταία φορά. Αυτά που λέγονται εκεί, αυτά που ε, ε, παρουσιάζονται από τον Όμιρο, είναι ε, η γλυκύτητα, η ανθρωπιά, το συνέσθημα, το, το γενναίο, το αυθεντικό, το γνήσιο. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο. Ε, έτσι λοιπόν, εδώ θα ε, έχουμε αντί για τον ε, αντίλοχο τον Έκτορα, θα υπάρχει ο αχιλλέας πάντα και βεβαίω ο αχιλλέας θα σκοτώσει τον Έκτορα και μετά θα πεθάνει και αυτός. Αλλά αυτά θα συνεχίσουμε, ένα μικρό διάλειμμα όπου ακούμε από κάτω μουσική του του Χαχαλή που έχουμε σήμερα κοντά μας. Και θα κάνουμε και ειδική εκπομπή για να τον γνωρίσετε περισσότερο. και είναι περίπου 10 λεπτά είναι από του Αλέξανδου Χάχαλη Σύνθεση Full Moon δηλαδή Πανσέλινος είναι ο τίτλος περισσότερα για τον Αλέξανδο σε ειδική αφηρωματική εκπομπή Μαρία συνεχίζεις Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λιγάκι τη δομή της Ηλιάδας ε, Η Ηλιάδα χωρίζεται σε ραψοδίες όπως τις λέμε δηλαδή αυτοτελή κομμάτια που έχουν ε, ονομασία από το Α μέχρι το Ωμέγα. Όλος ο χρόνος που περιγράφει ο Όμηρος στην Ιλιάδα είναι μόνον 51 μέρες. Δηλαδή από αυτά τα 10 χρόνια που διήρκησε η πολιορκία μέχρι την άλωση της Τρίας λοιπόν ε, παραλείπει τα εννέα και μπαίνει στην αρχή του δεκάτου χρόνου όπου ε, εκεί ε, θα συμβούν αυτά τα γεγονότα που θα τα αναφέρει στην επίκληση προς τη Μούσα για να ε, τα περιγράψει και να τα ε, ιστορίσει. Στο αλφα λοιπόν μας λέει την διένεξη του Αχιλέα με τον Αγαμέμνωνα γιατί, γιατί πρέπει να πούμε πώς γινόταν αυτή η ιστορία. Ε, καθώς πολλοί ορκούσαν την Τρία, κάναν μάχες αλλά πολλές φορές ε, δεν, δεν πολεμούσαν Πηγαίνανε σε μια ε, σύμμαχο πόλη ε, Την οικούσαν Παίρναν λάφυρα ε, Και αυτά τα μοιράζονταν ναι. Τα μοιράζονταν η αρχηγοί Του στρατού Το στρατό ο όμοιρο Τον λέει λαό Α, Τον λέει λαό Γιατί ε, Στην ελληνική γλώσσα αυτό, αυτό Όταν θα δημιουργηθεί ο δίμος ο είναι εντελώς διαφορετική έννοια από το λαό και θα την πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Ε... Για να μην μου φύγει μια συμπληρωματική ενημέρωση εδώ και θες, φαντάζομαι θα την ξέρεις ή τι θύγεις, λέει ότι στα κείμενα ο Όμηρος αναφέρεται 242 φορές για τον Έκτορα και 184 για τον Αχιλλέα. Ναι, δηλαδή μα το είπα ότι είναι είπες, ο πιο τιμημένος. Προ, και προβεβλημένος Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ναι. βέβαια. Ωραία, ωραία. Για, γιατί είπα τι, τι αρετές είχε. Ήταν είχε, ε, ήταν, είχε μια ευγένεια ψυχής. ήταν δηλαδή, πώς να σας πω, ε, Ήταν ε, σόφρον, ήταν γενναίος, είχε όλες τις αρετές. Είναι, ήταν ε, από την Ιλιάδα το πρότυπο... Είναι ο έκτορα. Είδες γιατί πα, γιατί ο, ο, οι φίλοι εδώ είναι, παρακολουθάνε, ψάχνονται διαδραστικά και γι' αυτό στα μεταφέρει. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά δεν θέλω να, να χάσω Όχι, το... Ναι, παρακαλώ, το, χρόνο, το χρόνο στο να πούμε πόσες φορές ναι, ε, μα... γίνεται. Αυτά μπορούν να τα βρουν παντού, έτσι, έτσι, έτσι. είναι π, π, παντού παντού μπορούν να τα βρουν. Πάμε, εδώ περιγραφής. να πούμε αυτά τα οποία πρέπει να, να, να υπάρξουν μηνύματα που να, να, να τα κατανοήσουμε. Ωραία, πάμε. Ε, θέλω να πω ότι η η εμπλοκή των θεών από την πρώτη στιγμή από την πρώτη στιγμή η εμπλοκή των θεών ε, γίνεται με έναν τρόπο που η βιβλιογραφία δεν τον τονίζει όπως πρέπει, δεν τον επισημαίνει τον τρόπο αυτόν. Δηλαδή... Ανάμεσα στα... Λάφυρα που έχουν πάρει... Και μοιράζουν... Ε, υπάρχουν και δύο όμορφες κόρες. Η χρυσήδα και η Βρυσίδα. Τη Χρυσίδα την παίρνει ο Αγαμέμνον. Τη Βρυσίδα την παίρνει ο Αχιλέας. Όμως... Η Βρυσίδα είναι κόρη του ιερέα του Απόλλωνα. Και ο πατέρας της πηγαίνει στο στρατόπεδο με πάρα πολλά δώρα να προσφέρει και τους παρακαλεί στο όνομα της ιεροσύνης του και για λογαριασμό του Απόλλωνα να του δώσουν την κόρη του και να δεχτούν τα πολύτιμα δώρα που τους πάει. Ναι. Εδώ έχουμε την άρνηση του Αγαμέμνονα, έχουμε την σύγκρουσή του με τον αχιλλέα, γιατί όλοι οι άλλοι αρχηγοί και, και το στράτευμα... Ε, θέλουν να τη δώσει και να τελειώσει το ζήτημα αυτός όμως δεν τη δίνει συγκρούεται με τον Αχιλέα. έχουμε θα διαβάσουμε κάποια αυτά μετά για να δείτε και τα, τα, τα κείμενα ε, και εκεί φεύγει τον διώχνει κακήν κακός τον ιερέα ο οποίος φεύγοντα θα κάνει μια δέηση στον Απόλλωνα και θα του πει ότι αφού θα του πει ότι είμαι ο ιερέα σου που εάν ποτέ σου έχω προσφέρει αυτά και αυτά και αν σε υπηρετώ όπως είναι, σε παρακαλώ επειδή είναι άδικο αυτό να μου πάρουν την κόρη μου και είναι και άδικο, λέει χαρακτηριστικά μια φράση παρακαλεί τον Απόλλωνα «Τι σιάν δαναεί» εμά δάκρυα σίσσι Να πληρώσουνε οι δαναοί τα δάκρια μου με τα δικά σου βέλη. Και ο Απόλλωνας για εννέα μέρες με τα τόξα του έριχνε θανατικό στο στρατόπεδο των Αχαιών και πεθαίνανε και τα λογά τους και τα ζώα τους και τι, πάρα πολύ έριθμε, από τους μη ανθρώπους. Μη βέβαια έριχνε θανατικό. Δηλητήρια πέταγε. Δε σε τα... ακούω. Δηλητήρια έριχνε ή τα βέλη τα. Δεν ξέρουμε τι έριχνε. Α, εντάξει. Το αφήνουμε. Μα δεν Συνήθουμε. ξέρουμε τι έριχνε. Δηλαδή να κάτσω εγώ τώρα εντάξει. όπως κάνουν διάφοροι ναι, που κάνουν ε, ε, ε, τον εαυτό τους ε, ε, ε, μάντι. Μπράβο. Λοιπόν ή ονειρεύονται ή δεν ξέρω τι για και αυτό λένε λέει, αυτό ήταν. ή εκείνο yes. ή εκείνο ο Απόλλωνας έριχνε ναι αλλά τον λέει ομω ο Όμηρος μην θεφ, δηλαδή αυτός που ε, διώχνει τα ποντίκια αλλά τα ποντίκια είναι αυτά τα οποία μεταφέρουν τις αρρώσιες. αρρώστιες βέβαια έτσι και μάλιστα πολύ σοβαρές yes. πολύ σοβαρές και θα είναι για την εποχή άρα λοιπόν Κάτι, κάτι με τον ήλιο, θα, ήλιο, θα έγινε, ήλιο, βέβαια. Ήλιο. Πρέπει να πούμε κάτι εδώ. Μία από τις κενοτομίες του Ομοίρου είναι εκτός από τις ε, ε, ψυχοδιανοητικές και κοινωνιολογικές του παρατηρήσεις και τα μηνύματα του τάξιακα είναι πολύτιμος και επειδή μας δίνει πληροφορίες μέσα κυρίως από τις ε, ε, μεταφορές και παρομοιώσεις του mm -hmm. μας δίνει πληροφορίες για λαούς, για τους ίδιους τους εμπολέμους, για λαούς άλλους για συνήθειες, για, για πιστεύω που είχαν, για ιδέες που είχαν, για φαινόμενα φυσικά, για φαινόμενα κοινωνικά, για φαινόμενα ψυχολογικά, ε, για ασθένειες, για τρόπους και βέβαια είναι πάρα πολύ κυρίαρχο για την εποχή ότι η ε, ασθένεια και τα πράγματα αυτά έχουν να κάνουν με μία ύβρι των ανθρώπων όπου στέλνονται από μια θεότητα για να του τιμωρήσουν, να του συνετήσουν ή να του εμποδίσουν να κάνουν το κακό. Επομένως υπάρχει μια ε, ε, πολύ έντονη ε, παρουσία με καταπληκτικές εικόνες, εικόνες που πέρα από την λογοτεχνική τους αξία θα διαβάσουμε μερικά όταν θα πω τα, τα, τα γεγονότα ναι. για, τον, για τα τρία πρώτα. Μάλιστα. Τις τρεις πρώτες ραψοδίε, γιατί θα τις κάνουμε κατά ραψοδίες. Ε, και ωραία. θα κάνουμε πιο πολλές κάθε φορά γιατί σήμερα έπρεπε να πούμε και τα προλεγόμενα λίγο. Ε, ναι, είναι σαν πρόλογο λοιπόν, στον σειρά των εκπομπών αυτό η σημερινή. Ναι, να ναι, ναι. Λοιπόν... Ε, πριν κάνω με ένα μικρό διάλειμμα που μου μουνεύεις, Βάζω... ναι, που μουνεύεις θέλω να πω ότι ε, θα ρωτηθεί ο Κάλχας, mm -hmm. ο Μάντης, τον οποίον τον έχουν μαζί τους οι, οι Αχαιοί. Τον έχουν μαζί τους, είδαμε ότι ο Κάλχας ε, και στην στην αυλώνα ήτανε αυτός που είπε τι θα γίνει για να έχουν ούριο άνεμο. Στην αυλίδα. Στην αυλίδα, συγγνώμη. Αυλώνα. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι Ναι, <laughs> στην αυλίδα. Λοιπόν, συγγνώμη. Άρα τον έχουνε μαζί τους. Τον έχουν μαζί τους. Στο, και και, στη, και στη, στο ξεκίνημα και, και κατά τη διάρκεια και, των γεγονότων. Και ε, θα σταματήσουν την, την φιλονικία η οποία είναι πάρα πολύ έντονη και με πολύ, πολύ δικτικές, mm. πολύ υβριστικέ, δηλαδή προσφωνήσεις ημέν mm. και, mm. και δε. λοιπόν από την παρέμβαση του του βασιλιά της πύλου του Νέστορα ο οποίος λέει ο Όμηρος από το στόμα του έρε ε, μέλη οι λέξεις ήταν αυτή, ε. Ναι. λοιπόν να ακούσουμε λίγο Αλέξανδρο να πάρει μια άνασα η κυρία Τζάνη εδώ. Η σύνθεση λέγεται πυρ-αϊζόν. Ηράκλειτος. Εδώ είμαστε, αλμπέτοδεκατέσσερα.com. Γιατί οι Έλληνε, Μαρία Τζάνη πλέον κάθε Δευτέρα 8, ακολουθεί ο καλογεράκη ο Γιώργο στι 10 και κατά τη δική σα προτίμηση ξεκίνησε πλέον και θα έχει στη σειρά, ανά Δευτέρα, θέματα περί Ομήρου, Ηλιάδα, Οδύσσια Ομυρικά. και όλα αυτά. Συγγνώμη, ε, στι 9 πρέπει να τελειώσω. Στι 10. Στις 10. Λοιπόν, λοιπόν 10, αυτό είναι 10. καταπληκτικό γιατί είχα αγχωθεί. Ε, είδες εγώ κάνω ό,τι μπορώ να σε χαλαρώσω. <laughs> και δεν νόμιζα ότι θα τα καταφέρω να τα... Παιδί. Άρα λοιπόν θα το πάω όπως θα έχω... Όπως νιώσει, το έχει προγραμματίσει μου. εσύ. Και ξέχασα να σας πω κάτι Παρακαλώ. πάρα πολύ σημαντικό από το άγχος μου γιατί δεν, δεν έβγαινε το υλικό μου, τουλάχιστον να σας πω για, για τρεις <coughs> ραψοδίε. Πληροφορήθηκα και ζήτησαν να μου στείλουν τα ονόματα του καθηγητή που προείστατε και των κλινικών στη Γερμανία και τώρα αν και στην Αυστρία λέει. Ακούστε, ακούστε. Οι άνθρωποι οποίοι έχουν καρδιακά νοσήματα, υπερτάσεις, πιέσεις μεγάλες και διάφορες άλλες ασθένειες, πηγαίνουν εκεί στις κλινικές αυτές τους πετάνε όλα τα φάρμακα, κάνουν μια συζήτηση μαζί τους για να τους πούν ότι μπορούν μόνοι τους να αφήσουν τον εαυτό τους να το ρυθμίσει και οι άνθρωποι μένουν εκεί και έχουν φιλολόγους Γερμανούς και φιλολογίνες, η οποία η θεραπεία τους είναι κάθε μέρα τους διαβάζουν από το πρωτότυπο και όχι με ερασμιακή προφορά, αλλά με την κανονική, Ηλιάδα και Οδύσσια. Έσομαι. Και οι άνθρωποι θεραπεύονται. Την, την, θα μου στείλουν τώρα όλα τα στοιχεία Μήπως και κάποιος από εσά θέλει Αλλά εσείς μπορείτε να τα πάρετε και μόνοι σας Να τα διαβάζετε να τα ακούτε Λοιπόν και εμείς Είχαμε Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Που είπε ότι είναι άχρηστα έως νε, επικίνδυνα Και νεκρή γλώσσα τα, και νε, και, τα νεκρή Σου είπα την άλλη φορά εσένα είσαι μια λεκπομπή Το λέω πάνω σε αυτό που είπες και συνεχίζεις Ότι Αμερικάνος ε, υψηλού ιατρό. Ο οποίο έχει ένα καμπ στο Πίτσμπουργκ τη Πεσσιβάλνεια, κάνει καλά και από αποτοξινώνει βαριές περιπτώσει ε, ανθρώπων εξαρτημένων κλπ. Είναι άλλο θέμα, με ελληνική γραμματεία. Αυτό που είπες εσύ. Έχω το λόγο και στην ψυχολογία, για την θεραπεία. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν. Συνεχίζεις. Ε, πάω λίγο πιο αργά και, αφού έχω χρόνο και θέλω να σας διαβάσω λιγάκι για να δείτε ε, μερικά από πώς περιγράφουν αυτοί οι άνθρωποι ο ένα στον άλλον την ώρα που μαλώνουν. Μα θα άφηνα με μια ώρα εκπομπή που να προλάβεις σε μια ώρα να εκφραστεί λε Μαρία Είμηση με τα ε, ναι, κατάσουμε. Ναι, μα δεν ήξερα. Εντάξει, εντάξει. Προχώρα. Έχουμε. Άνεση. Λέει, τότε όλοι οι άλλοι Αχαιοί φώναξαν επιδοκιμαστικά να σεβαστούν τον ιερέα και να δεχτούν τα ολόλαμπρα λίτρα, τα δώρα που πήγε. Αυτό όμως δεν άρεσε στην ψυχή του Ατρίδη Αγαμέμνονα, μόνο τον απόδιωχνε άσχημα προστάζοντάς τον απότομα. Μη σε πετύχω γέρο εγώ κοντά στα βαθιά καράβια ή τώρα να χασομεράσει να έρχεσαι πίσω πιο ύστερα, μήπω δεν σε ωφελήσουν αληθινά το ραβδί του ιερέα και οι ταινίε του Θεού. Εκείνη εγώ δεν θα την αφήσω ελεύθερη. Πρώτα θα τη βρουν τα γυρατιά μέσα στο δικό μας ποιητή στο Άργος, μακριά από την πατρική της γη, καθώς θα πηγαίνει πέρα δόθε στον αργαλιό και θα έρχεται στο κρεβάτι μου. Φεύγα όμως μη μερεθίζεις για να γυρίσεις γερός. Κοιτάξτε τι Ήβριν προκαλεί ο Αγαμέμνον. Είναι γι' αυτό που θα επέμβει ο Δίας και θα επιτρέψει, και θα επιτρέψει αυτά που θα γίνουν μετά. Θα τα δούμε αυτά. Εκεί λοιπόν ο γέρος φοβήθηκε και έφυγε και είπε αυτά που σας είπα ε, έγιναν όλα αυτά τα πράγματα που, ε, με το θανατικό που έδωσε ο Απόλλωνας ναι. και εκεί ξανά συνεδριάζουν γιατί οι αποφάσεις παίρνονται από όλους βλέπετε... Πριν γίνει η άμεση δημοκρατία στην Αθήνα, από τον όμοιρο έχουμε την δημιουργία κοινωνικών δομών που οι άνθρωποι συναποφασίζουν. Και δεν Άρας. έχουν έναν ηγέτη. Έχουν ηγέτη για τον πόλεμο, γιατί εκεί βέβαια κάποιο πρέπει να δίνει να, ένα πρόσταγμα. Αλλά οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά. Mm. Λένε λοιπόν να. Ε, του μιλήσει ο Κάλχας. Ο Κάλχας τους λέει ότι πρέπει να επιστρέψετε την Χρυσίδα και να κάνετε θυσίες για να εξευμενήσετε τους θεούς για την Ήβρυν που προκάλεσε η συμπεριφορά του Αγαμέμνονα. Ε, θα συνεχίσει την Ήβρυν του ο Αγαμέμνονας προσβάλλοντας και τον ε, ε, τον Μάντι, ε, λέγοντας του «Μάντι κακόν, ποτέ δεν μου, δεν μου είπες κάτι καλό, ε, παρά μόνον ολέθρια πράγματα μου λες για μένα». Ε, λες και ήταν ευθύνη του, του κάλχα αυτό. Το μοιραίο. Και εκεί θα πει ο Αγαμέμνονας «Ωραία, θα τη δώσω, αλλά θα πάρω». Θα πάρω κάποιου από του Οδυσσέα ή του Αχιλέα ή του Αίαντα από κάποιον, το δικό σας, τη δικιά σας κοπελιά Γιατί δεν μπορεί εγώ που είμαι αρχιστράτηγο να μην έχω και εσείς να έχετε Ε βέβαια τώρα η κουβέντα θα γίνει Η πόθηση του και τη Βρυσίδα Δεν έχω ε, σκομένα θα είναι αυτός Συνλέγω εγώ είμαι ταφεντικό τώρα <laughs> Ε βέβαια, <laughs> <laughs> ε, βέβαια. Είμαι το... Λοιπόν, είδε παντού τα ίδια Και του λέει ο Αχιλέας Πολυδοξασμένη ατρίδι που αγαπάς να μαζεύει περισσότερα από όλου μας πώς να σου δώσουν οι αντριωμένοι αχαιοί τιμητικό δώρο δεν ξέρουμε να υπάρχουν πουθενά άλλα λάφυρα αμύραστα αυτά που πήραμε πατώντα πολιτείες είναι όλα μοιρασμένα και ούτε πάλι πάει ο στρατός να μαζέψει ξανά πίσω άλλα όμως εσύ ελευθέρωσε την τώρα αυτήν για το χατήρι του Θεού και εμείς έχει ήδη διπλά και τριπλά θα σου τα πληρώσουμε αν ίσως κάποτε δώσει ο Δίας να κυριέψουμε την καλοτυχισμένη πολιτεία της Τρίας. Και του απαντάει ο Αγαμέμνωνας ότι μην πας να με γελάσεις θεόμορφε Αχιλέα γιατί εγώ θα θυμώσω και θα έρθω και θα πάρω τη δικιά σου. Και τότε ο Αχιλέας λέει «Τον δάρ υπόδραειδόν προσέφη πόδας οκείς Αχιλεύς». Και τότε λέει υπόδραϊδόν. Τον βλεφάριασε που λέμε σήμερα Άπα, Δηλαδή τον κοίταξε Τον κοίταξε στραβά Χωρίς να γυρίσει το κεφάλι προς αυτόν ναι. Γύρισε κάτω Από τα βλέφαρα το βλέμμα του Τον στραβοκοίταξε δηλαδή ναι. Αυτό το υπόδρα το λέμε και σήμερα ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν Ο, ο, ο, ο γρήγορο Τα πόδια Ο κεί σημαίνει ο γρήγορος Τα ε, και του λέει, τον, τον προσβάλλει, γιατί τον έχει προσβάλει βέβαια, και ο Αγαμέμνωνας, και του λέει, αλή μονό μου από πάνω κάτω, αδιάντροπε κερδοσκόπε, ανεδίειν, τον λέει, αδιάντροπος είναι ο ανεδίης, Δηλαδή αυτό που λέμε ανέδεια και εμείς σήμερα mm. Έχεις ανέδεια Είσαι ξεδιάντροπος ναι. Είναι η ίδια η λέξη που λέμε αγριβώς. Μιλάμε ομοιρικά Κερδαλεόφρον. Κερδαλεόφρον Κερδαλεόφρον είναι ο κερδοσκόπος ε, Πώς να πιστεί τα λόγια σου Κανένας από τους Αχαιούς Ή για να κάνει δρόμο πρόθυμα Ή για να πολεμήσει με τους εχθρούς Αιτία που ήρθα εγώ εδώ να πολεμήσω δεν ήταν οι Τρώες, οι κονταρομάχη Γιατί αυτοί δεν μου έφτεξαν σε τίποτα. Και λέει βέβαια ότι ποτέ δεν, μου δεν ήρθαν να πάρουν πράγματα από την πατρίδα μου, από την θεία δηλαδή, την ερήβολον αυτή που έχει παχύ βόλους, που είναι δηλαδή έχει έφορο χώμα, που ναι, την έφορη, ναι. θεία ε, και έχει σκιερά βουνά και βουερή θάλασσα. Ήρθαμε για το δικό σου το χατήρι, ανεδέστατε, για να χαίρεσαι εσύ καθώς παλεύουμε, να πάρουμε από τους τρώες ξεπληρωμή για το Μενέλεο και για σένα σκυλομούρη. Τον λέει Σκυλομούρι. Του βρίσκω, κοίταξε να σου πω Μαρία τώρα. Ακούστε. Απίκερου. Ναι, όχι. Κινόπα. Καλά που είναι η λέξη Κινόπα. Κινόπα, Κοινόπα. Σκυλομούρι. Ναι, ναι, ναι. Πάω από γουστά. Μα εσύ δεν τα λογαριάζεις καθόλου αυτά και ούτε σε νοιάζει. Και τώρα φοβερίζεις πως μοναχό σου θα μου πάρεις το τιμητικό μου δώρο που πολύ κουράστηκα αυτό και που μου το έχουν δώσει οι γη των εγώ ποτέ δεν έχω δώρο ίσο με το δικό σου, του λέει κάθε φορά που, ας πούμε, έχουμε κάποιο, κάποια λάθηρα, παρόλο που εγώ είμαι αυτός που σηκώνω το μεγαλύτερο βάρος της μάχης και τα λοιπά. Και του λέει, να ξέρεις λοιπόν, έλα και πάρτινα, αλλά εγώ γυρίζω στα πλοία «Και δεν θα ξανά κατέβω στον πόλεμο και θα πάω στη φθεία γιατί αλήθεια είναι πολύ καλύτερο να πάω στο σπίτι μου με τα στρογγυλομήτικα καράβια. Δεν φαντάζομαι να κάθομαι εδώ περιφρονημένος και να σου μαζεύω βιος και πλούτη». Και τότε του λέει ο Αγαμέμνον «Φύγε αν το τραβάει η καρδιά σου, εγώ δεν σε παρακαλάω να μείνεις για το χατήρι μου». Κοντά μου είναι πολλοί άλλοι που θα μετιμήσουν τιμήσουν και πάνω από όλου ο μπαθίγνωμος Δίας. Είσαι για μένα ο πιο μισιτός απ' τους διόθρευτους βασιλιάδες, γιατί πάντα σου αρέσουν τα μαλώματα, οι πόλεμοι και οι μάχες. Αν είσαι πολύ δυνατός, Θεός θαρό σου το έχει δώσει. Του λέει... Επίσης ότι δεν σου επιτρέπω να μου μιλάς και έτσι Ναι Ποιος είσαι Εντάξει. εσύ Εντάξει Τα λέμε και εμείς σήμερα αυτά Όταν ακούμε λαμαλώνουν Λοιπόν Και φεύγει λοιπόν Και η ήρα ε, Θα πει στην Αθηνά, να πει στον Οδυσσέα να παρέμβει και στον Πηλέα, τον βασιλιά τη Πύλου, συγγνώμη, τον Έστορα, και εκεί θα τελειώσει ο καβγά του και οι Έλληνε θα ετοιμάζονται οι Αχαίοι εκεί να επιστρέψουν την χρυσίδα και θα βάλουν και πολλά δώρα έτσι για να κάνουν θυσίες εκεί που θα πάνε να την παραδώσουν στον πατέρα της ο οποίος θα παρακαλέσει να σταματήσει το κακό των Απόλλωνα Ο Δίας όμως έχει θυμώσει και έχει θυμώσει γιατί εδώ υπάρχει μία Ήβρης Η Ήβρης δεν είναι απλά ότι κάποιος παίρνει το δώρο του άλλου, ναι, το τιμητικό αλλά... δώρο η ίδρυση είναι αυτή καθ' αυτή η φύση του πολέμου μία συνήθεια να παίρνουν λάφυρα ανθρώπους και δει κόρες και να τι δουλώνουν Ήταν ένα συνήθεια και αυτό Εκεί λοιπόν ο αχιλλέας θα πάει στη σκηνή του και θα παρακαλέσει τη μάνα του η οποία θα αναδυθεί από τον ωκεανό και θα τη πει τα καθέκαστα και θα τη ζητήσει να πάει να παρακαλέσει το Δία ναι. που κάποτε είχε ταχθεί με το μέρος του και τον είχε σώσει από τις διενέξεις των θεών, να τον τιμήσει για να μην αυτός έχει υποστεί αυτή την ατιμία από τον Αγαμέμνονα. Ε, θεωρεί το ατιμία και ο τρόπος που του μίλησε και το ότι του πήρε με το έτσι θέλω τα τιμητικά του δώρα. Και επειδή οι Θεοί έχουν πάει κάτω στην Αιθιοπία και θα γυρίσουν μετά από 12 μέρε, του λέει. Τι έπαιγαν να κάνουν εκεί, μάλλον. Τη Του <χω> λέει. Αρέσει, λες, πήγανε στην Αιθιοπία μια βολτίτσα και σε 12 μέρε θα έρθουν. <χω> <σχω> ναι. <χω> <χω> <καλώ> Έτσι λέει. <χω> ναι, ναι, λέει. Ε, και του λέει, θα το κάνω αυτό. Και να δείτε τι ωραία που λέει η μητέρα. Θέλω να σας βρω να δείτε ε, πώς τον αποκαλεί. Πάντως και ο Αγαμέμνο να πάρει το δώρο του Πάριτος από την Αφροδίτη. Αλλήμωνο παιδί μου. Γιατί σε μεγάλωνα, αφού σε γέννησα, για να δυστυχίσουμε. Μακάρι δίχως δάκρυα και δίχως πίκρες, να καθώσουν κοντά στα πλοία, αφού είναι της μοίρας σου η ζωή σου να είναι σύντομος. Γιατί τον, τον γέννησε... Ε, με σύντομη ζωή και το ξέρει η μητέρα του αυτό. Ήταν ο κίμορο. Δηλαδή ε, είχε λίγη ζωή. Ο κί σημαίνει ο γρήγορο και ο μόρο είναι η τύχη. Έτσι. Είχε θάνατος, σύντομη ζωή. Σύντομη ζωή. Μορτάλε. Ναι. Θα πάει η θέτιδα. Και όπως τις λέει ο γιος της, πήγαινε και πιάσε τα γόνατα του Δία και παρακάλεσε τον. Εάν πήγαινε μια θεά και έπιενε τα γόνατα του Δία και τον παρακαλούσε, εάν ο Δίας συμφωνούσε να τις κάνει τη χάρη ναι. ή να του κάνει την, αυτό που του ζητούσε, ναι. τότε ένεβε με το κεφάλι του. Και αυτό... Αυτό ε, δεν μπορούσε να μην από τη στιγμή που ο Δίας θα έδινε υπόσχεση νέδοντας, δεν μπορούσε να μην εκπληρωθεί και πάει πράγματι όταν επέστρεψαν ε, πάλι στον Όλυμπο οι θεοί από το κάλεσμα και το τραπέζι που τους είχαν οι Αιθίωπες, λοιπόν, και τις απαντάει τις Θέτιδας που τον παρακαλεί γι' αυτό. Αληθινά άσχημες ιστορίες θα έχουμε γιατί θα με βάλεις να τσακωθώ με την ήρα, ε, ναι. όταν έπειτα ε, θα ρεθίζει ε, με πειραχτικά λόγια. Γιατί τι ζήτησε η Θέτιδα. Ζήτησε να τα καταφέρει ο Δίας να νικήσουν οι τρόες τους Αχαιούς, ώστε να Παρακαλέσουν τον αχιλλέα να πάει στη μάχη για να τιμηθεί ο γιο τη. Ο λιγόχρονο ο, ο, ο λιγό ζωο. Ο νεαρός Έτσι. Να προλάβει. Έτσι. Ο κίμορος ο, ο λυγόζο. Λοιπόν. Έτσι να πάει. Ένα λεπτό. Πράγμα. Αλλά κοιτάξτε, έχει καβγά ο δία. Ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο αρχηγό ο των θεών πατήρ θεών και ανθρώπων ναι. με την ύρα τη γυναίκα του. Ε, τώρα, και λέει, και λέει αυτό. Θα, θα, θα, θα, <laughs> θα με πειράζει με πειρακτικά λόγια. Εκείνη έτσι κι αλλιώ πάντα μέσα στου αθανάτους θεού τα βάζει μαζί μου και λέει πω εγώ βοηθό του τρώα στη μάχη. Τώρα εσύ φεύγε πίσω για να μην καταλάβει τίποτα η Ήρα. Ναι, ναι, Κοιτάξτε να δείτε δεν είναι παντοδύναμη και παντοκράτορες. Και εγώ θα φροντίσω για αυτά για να τα φέρω σε τέλος. Έλα και να σου συγκατανεύσω με το κεφάλι γιατί η, η θέτιδα... Ε, σε, σε κάποια, στην αρχή έπιασε τα γόνατά του Και μετά Όταν έκανε έντονα την παράκλησή της Την τελευταία Ενώ με το αριστερό του χέρι συνεχίζει να κρατάει Το γόνατο Με το δεξί έπιασε το πηγούνι του Από κάτω Και προφανώς του σήκωσε το κεφάλι Για να την βλέπει στα μάτια Έτσι. Λοιπόν κοιτάξτε σκηνές ε, Καταπληκτικό Όπως λέμε λοιπόν, κοιτάμε στα μάτια η... ευθέως τώρα. Ναι Λοιπόν, ναι. Έλα να σουνεύσω, τη λέει ε, με το κεφάλι για να είσαι σίγουρη Γιατί αυτή είναι η πιο μεγάλη μου εγγύηση Ανάμεσα στους αθανάτους Ένας λόγος δικός μου Που θα τον βεβαιώσω κατανέβοντας με το κεφάλι Δεν μπορεί να πάρθει πίσω Ούτε να βγει ψεύτικος Ούτε να μην ολοκληρωθεί Άρα λοιπόν ξέρουμε Και τι θα κάνει ο Δίας Θα δώσει ένα όνειρο στον αγάμα εμνονα, που θα του πει να πάει να, να τιμαστεί για μάχη, γιατί θα κατανικήσουν τους Τρώες και θα κυριεύσουν την Κυρία. Τρία. Και αυτοί θα, θα ετοιμάζονται γι' αυτό. Ε, προσέξτε όμως, πριν τελειώσει το Α, μας δίνει έναν ε, καταπληκτικό καυγά του Δία με την Ήρα. Για να μην ξεχνιόμαστε Για να μην Γιατί, ξεχνιόμαστε, ναι. γιατί <laughs> η Ήρα Ήρα βλέποντας Γνωρίζοντας τι γίνεται κάτω Και βλέποντας την θέτηδα Κατάλαβε τι γίνεται Και του λέει Η σεβαστή Ήρα Με τα μεγάλα μάτια Του απάντησε τότε Γε του κρόνου φοβερότατε Τι λόγο είναι αυτός που είπες Και βέβαια Εγώ Άλλοτε, ούτε σε ψηλωρωτώ, ούτε γυρεύω να μάθω. Γιατί τη λέει ο Δία πιο πάνω, όταν πήγε και του είπε τι ήθελε εδώ η θέτιδα. Ναι. Λοιπόν, τη λέει φύγε, γιατί θα σε δίνω. Ναι. Τη λέει θα σε δίνω. <χωπάνα> το <τη. laughs> Ναι. Λοιπόν. Και, δεν να και δεν θα σε σώσει κανένα, τη λέει ναι. Θεό. Έτσι. <laughs> ναι. Λίγο λοιπόν. γατζιτούρα, Μαρία, για να το πει, γιατί είναι ωραίο, να βάλει λίγο μουσίκουλα και το συνεχίζει. Από εκεί που ναι, σταματάμε Γιατί παιδιά και οι θεοί κατοικώνα και ομοίως ήταν Και τα χώνανε ο ένα τον άλλον Και είχαν και ζήλιες Λοιπόν ακούμε χαλάκι και μουσικούλικα, μουσικά διαλύματα Αλέξανδρος Χάχαλης Εδώ ο τίτλος είναι Έλληνες Φσιαλομάχη και πολλοί θεοί. Στερνολήψα και μετρημένα. και τουλάχιστον έω εσύ πίστη. Λίγια Είστε, όλοι ειδωλολάτρες είστε Και κανείς σας και κανείς Και Σοφίας πια είναι θάμπα και τιμής Απ' τον ήλιο της ζωής δεν την επέρνει Την αχτίδα μου το φως του φέρνει Εδώ βγαίνει ο ήλιο πω. Πώ ποτά. τελεία, ακόμα την εκπομπή γιατί έλνε κάθε δευτέρα πλέον κάθε δευτέρα στι 8 η ώρα το βράδυ, ακολουθεί ο κομμή του κύριου καλογενάκη στι 10. Και στα διαλύματα ή χαλάκι ακούμε έργα του φίλου μας του μουσικού του τεράστιου Ο οποίο πολλοί δεν το ξέρετε Αν το συντόμως μέσα από εδώ Και χτυπήστε χαχαλής Αλέξανδρος Μουσικές από τα έργα του Τα οποία είναι πάντα με πνεύμα αρχαιοελληνικό Λοιπόν Μάρια είχαμε μείνει στο Τζακωμό Που τέλος πάντων ε... Εκεί λοιπόν ε, ναι. να δείτε πώ απάντησε όπω θα απαντούσε ε, ένας ε, ε, άνδρας, Έλληνας ε, Είμα, Ίσως ακόμα και σήμερα σε μερικά μέρη ναι, ναι. Αλλά λίγα χρόνια πριν ε, Εγώ ας πούμε έβλεπα τη γιαγιά μου Με τον παππού πώς, πώς ήταν η συζήτηση Ποτέ δεν του αντιμιλούσε Βέβαια γινόταν το δικό της πάντα Απλά γιατί είχε έναν τρόπο να του το λέει <laughs> λοιπόν, και αυτό θα το δείτε εδώ Τότε ο τη Δίας τη είπε Ανάποδη γυναίκα, πάντα νομίζεις και ποτέ δεν κάνω τίποτα χωρίς να το πάρεις είδηση Σιγά που δεν θα το παίρνε <laughs> Όμως δεν θα μπορέσεις να κάνει τίποτα. Μόνο που θα σε βγάλω ακόμα πιο πολύ από την καρδιά μου. Και αυτό θα είναι πιο φρικτό για σένα. Της <Τι λέει. <Τι λοιπόν... <Τι, δι, δι, ναι, <travailler> και της λέει <αυτονόητο> πήγαινε και κάτσε <χει> χωρίς να μιλάς και υπάκουσε σε ό,τι εγώ λέω. Μήπως και δεν μπορέσουν να σε βοηθήσουν όσοι θα είναι στον Όλυμπο την ώρα που θα έρχομαι κοντά καθώς θα ρίχνω πάνω σου τα καταμάχητα μου χέρια. Θα τη δύρει, της λέει θα τη δύρει Ωραίο αυτό, <laughs> δεν λέει θα σε πλάκω στους φαλιάρες Φοβήθηκε λοιπόν αυτή Και πήγε και κάθισε Με αυτό Και τότε πήγε ο Ήφαιστος Ο γιος της, <laughs> <laughs> και, της λέει, και της λέει Και της λέει Αληθινά Άσχημες δουλειές θα είναι αυτές Και αβάσταχτες Αν εσείς οι δύο μαλώνετε έτσι εξαιτία των θνητών Και σηκώνετε ταραχή Μέσα στους θεούς Ούτε καμιά ευχαρίστηση δεν θα βρίσκουμε πια από τα όμορφα φαγιά μας Αφού είναι το κακό που νικά Είναι σαν να λέει κάποιος σήμερα δηλαδή μα Ούτε να φάμε ε, ε, μια, μια μπουκιά γλυκό ψωμί α πούμε δεν μπορούμε <laughs> Μαλώνεται με, με και καυγάδες μας τις πάτε να πούμε. Ναι. Με τους καυγάδες <laughs> πολύ καλό, σας Πολύ καλό, πολύ καλό ε, τη μητέρα μου τη συμβουλεύω εγώ, μόλο που και η ίδια το καταλαβαίνει, να μην χαλάει την καρδιά του πατέρα Δία, για να μην αρχίσει πάλι ο πατέρας τα μαλώματα και να κάνει άνω κάτω το τραπέζι μας. Γιατί φτάνει να θελήσει ο Ολύμπιος που ρίχνει τους κεραυνούς να μας τεινάξει από τα καθίσματά μας, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός. Εσύ τώρα πιάσε τον με γλυκά λόγια... Και τότε αμέσως ο Ολύμπιος θα μαλακώσει με μιάς. Τη γιαγιάς το κόλπα. <laughs> τη γιαγιάς μου το, τα κόλπα. <laughs> και τη κάθε γυναίκα εκεί. <laughs> λοιπόν, δυστυχώς αυτά είναι για να τα καταλαβαίνουν οι <laughs> Λοιπόν και Σήμερα έχουν τρομοκρατηθεί <laughs> και αλλάζουν φύλλο. <laughs> και βάζει ένα κύπελο <laughs> με, κρασί, <laughs> με κρασί στο... στο με τον έκταρτο το δικό τους, στο δίκουπο κύπελο ναι. και τις λέει κάνε υπομονή, μόνο που σε επικραμένει, ε, γιατί δεν θέλω να σε βλέπω να σε δένουν και δεν θα μπορέσω να σε σώσω, γιατί αν θυμάσαι μια άλλη φορά της λέει που πήγα να σε σώσω... Ναι. ο δία με άρπαξε... από το πόδι θυμωμένος... Ναι. και με εξφενδώνησε και, και όλη την ημέρα έπεφτα, έπεφτα, έπεφτα... Στο κουτσάθηκα... στη λίμνο... <laughs> και ήμουν σχεδόν χωρίς πνοή... μέχρι που με πήραν και με περιποιήθηκαν... αμέσως οι σύνδειες... η Ήρα μόλις τον άκουσε... χαμογέλασε... και... Ε, άρχισε να τους κερνάει όλους... Και έτσι άρχισαν να τρώνε, ε, πήρε ο Απόλλωνας την όμορφη κιθάρα του και άρχισε να τους τραγουδάει ναι. και οι μουσες με τη σειρά τους με όμορφη φωνή τραγουδούσαν και αυτές ε, και όταν το λαμπρό φως του ήλιου έσβησε, έσβησε Α, τότε Sorry. ο Δίας πήγε στο κρεβάτι του ε, Για να και... Εκεί Ελάτε. ανέβηκε και εξάπλωσε δίπλα του η Ήρα η Χρυσόθρονη. Και άρχισε την κρίνια. Λοιπόν και πάμε στο Β ε, όπου ε, τώρα ετοιμάζονται ε, για τον πόλεμο. Ε, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Στο Β που θα πρέπει να γίνει μάχη για να τιμηθεί ο αχιλλέας να χάσουν δηλαδή οι Αχαιοί ε, δεν την παίρνει μόνος του την απόφαση ο Δίας παρόλα αυτά που είπε εισηγείται στους άλλους θεούς και αποφασίζουν Έλα, Βέβαια, βέβαια απλά ε, έχει επιχείρηματα και έχω την εντύπωση ότι ορθά ο Δίας θα το κάνει αυτό, γιατί αδικήθηκε ο Αχιλλέας, έτσι, για τα ίθιτούς. του. Ε, δεν μπορεί, όμως. επίσης δεν μπορεί ο Δίας, δηλαδή μπορεί να το κάνει Αθηνά να πάρει τη μορφή ενός φίλου. Ε, ενός συγγενούς και να πάει να του πει κάτι αυτού που θέλει να αλλά πει όχι κου, ναι, βέβαια. αλλά όχι ο αλλά η Αφροδίτη στην Ελένη όπως θα δούμε στο Γάμα λοιπόν, ε, ο Δίας δεν μπορεί να το κάνει αυτό ναι, είναι, είναι ο υπέρτατος τι κάνει όμως ο Δίας του μιλάει στο όνειρο του δίνει ένα όνειρο το οποίο ε, ήταν ε, πραγματικά ζωντανό όνειρο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και του λέει εκεί ετοιμάσου τι σου και λοιπά, και λοιπά. θα σε βοηθήσω κτλ. Ε, εδώ στο ΒΙΤΑ μας κάνει μια καταγραφή ο Όμηρος ε, των ελληνικών στρατευμάτων με τους αρχηγούς τους, τον τόπο από τον οποίο έρχονται, πόσα καράβια έχουν, ε, τι συνήθειες έχουν και μας δίνει απίστευτες πληροφορίες ε, για, για όλους. Τους Μυρμιδώνες, τους ετολού, τους Αχαιούς, τους Δάνεους, καταλαβαίνετε, για όλους. Και είναι πολύτιμες αυτές οι πληροφορίες. Να πω κάτι γι' αυτό πολύ σύντομα. Ναι. Είχα διαβάσει τον Πλούταρχο που λέει και γι' αυτό ότι ο Θησέας είναι ο πρώτος ιδρυτής της Δημοκρατίας στην Αθήνα και γι' αυτό λέει ο Όμηρος στον κατάλογο των ιών μόνο στην Αθήνα αναφέρεται ως Δήμο από Ναι ναι Ναι, αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Α, γι' αυτό είπα πριν λες. ότι θα μιλήσουμε για τον Δήμο λαός. που αλλάζει ναι. όταν θα... ναι. Ωραία, για πάμε. Λοιπόν, ε, Η Λαϊ, όταν λέει ο Όμηρος η Λαϊ. εννοεί ε, ας πούμε τους μυρμιδώνες που έχουν Αχιλέα, ναι. βασιλιά των Αχιλέα μην νομίζετε ότι ο βασιλιάς είχε εξουσίες όπως το νομίζουμε θέση, σήμερα όπως σήμερα ε, εκεί ο βασιλιάς ήταν αυτός που είχε την ευθύνη της προστασίας του λαού τη, τη, τη, τη, του συγκεκριμένου λαού μα η λέξη είναι η βάση Βάσης και ο ναι. λεως Τη Καταλάβατε, λαός, ναι, λεός, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή ε, ήταν ε, αυτός που προστάτευε και αυτός δεν μπορούσε να πάρει μόνος, Το του, έπρεπε να συνενοηθεί και με, με, με τους, ας πούμε, προύχοντες του λαού του, τους γυρεότερους, τους πιο σόφρονες. Ήταν από την αρχή, δηλαδή, ε, ακόμα και σε τόσο πρώιμη ε, εποχή, πρέπει να ξέρουμε ότι και έχουν γίνει εξαιρετικές, αλλά θα μιλήσω ξεχωριστά γι' αυτό μια κάποια στιγμή, ε, έχουν γίνει εξαιρετικές εργασίες ε, από ε, επιστήμονες Έλληνες, και θα μιλήσω γι' αυτό, που από τα φαινόμενα, τα αστρονομικά και, ή τους ε, ε, σεισμούς, και παλήριε και τα λοιπά που γίνονται, έχουμε, κάνει, έχουμε τη δυνατότητα να χρονολογήσουμε και να πάμε πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω τα, τα γεγονότα που περιγράφει ο Όμηρο. Βάσει των, των ε, Βέβαια, βέβαια. Δεν Θα κάνουμε όμω ξεχωριστό γι' αυτό. Αν σε αυτό που είσαι, Οιλίες, να ρωτήσω κάτι. Όπως... Έχουν ακουστεί για τον Όμηρο χιλια όσα η χρονολόγησή του. Η πιο ξέρω, αυτή που στέκει. Πού τοποθετείτε, Αν μπορεί να μα πει. Κοίταξε. Ε, μπορεί να τοποθετηθεί στον 9ο αιώνα. Εγώ πιστεύω. Αυτό για πε Ότι σου. εγώ πιστεύω ότι ο Όμηρος είναι λίγο πιο παλιό. Ναι. Είναι λίγο πιο παλιό. Αφού μεταφέρονται, είναι λίγο πιο παλιό γιατί ε, πρέπει να δούμε. Ε, και τι επιρροές του, αλλά και την γλώσσα που χρησιμοποιεί. Ναι. Και παρόλο που όταν θα τα ξανα, ας πούμε. Θα, Όπω τα λέγαμε σήμερα, τα ξανατυπώσουν, τα ξαναεκδώσουν ναι. επί πυσσίστρα στράτου στην Αθήνα, όπου θα είναι ας πούμε η εκπαίδευση, έτσι για την εκπαίδευση των. Ε, Για να μπει στα σχολεία, θα λέγαμε σήμερα. Ναι, ναι, ναι. ναι ναι Και, και τα διαβάζανε στα γυμνάσια. Ναι, ναι, ναι, Για καταγραφή ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Ε, βάλανε ε, και μερικά από την Αττική Διάλεκτο. Η, η γλώσσα είναι ε, πολύ πολύ πιο παλιά. Ε, τα ιδιώματά της είναι από όλο το φάσμα και ολικά ναι, ναι. και δωρικά όλων των τον ναι. όχι γλωσσών ιδιωμάτων ιδιωμάτων, ιδιωμάτων, ιδιωμάτων, ιδιωμάτων, ιδιωμάτων, ιδιωμάτων, ιδιωμάτων ναι. των ελληνικών αλλά προσέξτε κάτι είναι πιο κοντά στη δικιά μας τη γλώσσα και ιδίως αυτή που μιλιέται στην επαρχία Υιτυχί. είναι πιο κοντά μου λες και το άλλο το θρυλούμενο ότι ήταν τυφλός ενώ είξε τα γεγονότα και τι ώρα κατουράγανε πώς ερμηνεύεται αυτό, είναι θρυλικό, είναι ας πούμε έτσι έχει πει ε, Ήταν τυφλός ο Όμηρος, έτσι τον θέλει η παράδοση ε, Έχει μεγαλύτερη αξία αν θέλετε ε, για το ταλέντο του δεν ξέρουμε ναι. αν τα είδε αυτά τα γεγονότα ή τα άκουσε. Έτσι. Και τελικά ξέρουμε ότι ήταν εκείνη. Τις τυφλός, μήπως τυφλώθηκε ναι, στην πόλη. Και ροντάνε και κάτι άλλο, εάν μετά στη μεταγενέστερη έκδοση του πισή εάν παραποιήθηκαν τίποτα από τα κείμενα. Ε, δεν έχουμε παραποιήσει παρά μόνο αυτό που σα είπα ότι μάλιστα. σε κάποια πάρα πάρα πολύ ε, ακραία πολύ παλιά ναι. τα κάνανε στην Αττική διατύπωση. Αλλά δεν είναι πολλά. Και είναι μάλιστα και άλλα έπι, Δεν ναι. είναι μόνο αυτά τα δύο. Δεν είναι πολλά. Ε, Πάντως, ε, να πούμε εδώ, και άλλα ούτε, ούτε ομύρος... ήταν πολύ οι Όμηροι. Να πούμε εδώ στου φίλου ότι παγκοσμίως... Αυτό που λέει, μονάχα έννοια η γλώσσα μου ναι. στι σαμουδιέ του ομύρου. Ομύρου. Έτσι. Η μονάχη έννοια, η γλώσσα μου, η γλώσσα μας. Να αυτό πούμε το εδώ καταπληκτικό. να ότι τα μόνα βιβλία που είναι best seller στον πλανήτη από ό,τι έχει εκδοθεί είναι η, η Βίβλο και η. και, όμηρος, και ο Όμηρο. Τα Ομυρικά Έπι. Τίποτα άλλο. Ναι. Τα Ομυρικά Έπι. Λοιπόν, λοιπόν ε, ε, έχει μια καταπληκτική ε, ε, λογοτεχνική παρουσία ο όμηρος, σε αυτές τις περιγραφές, μία καταπληκτική λογοτεχνική παρουσία, παιδιά, ε, χρησιμοποιεί... Ε, ε, παρομοιώσεις, μεταφορές είναι απίστευτος ναι, ναι. Ε, σας παρακαλώ ειλικρινά διαβάστε το απομετάφραση. αν και για μένα καλό είναι να διαβάζετε και το αρχαίο κείμενο και να δείτε ότι αν καθίστε λίγο να σκεφτείτε ε, θα την αναγνωρίσετε τη λέξη βγαίνει, βγαίνει. έχουμε κάνει ένα πείραμα εγώ προσωπικά το είχα κάνει Ό, σε νηπιαγωγείο μάλιστα σε ενηπειρογίο. Ε, πήραμε μια ομάδα από πιτσιρικιά. Ήτανε 4,5 χρονών, τέσσερα τέσσεραμισι εκεί και τους διαβάσαμε ε, κομματάκια από τον Όμηρο. Και τους τα διαβάσαμε την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά, αυτούς ήταν το κείμενο χωρίς να τους πούμε τίποτα. Και μετά τους είπαμε να μας πουνε τι κατάλαβαν. Και... Όσο κι αν σα φαίνεται παράξενο, τα παιδιά είχαν καταλάβει τι του διαβάζομαι Τη γενική εικόνα. Τρομερό. Ναι. Τρομερό. Ναι. Παναδιαλματάκι λοιπόν, πολύ μικρό. Ακούμε το χορό τη καρδιά του Αλέξανδρου Χάχαλη που μα θυμάστε. Με, με το Ρακέ Τσαουράζια, τον Ινδοφλαουτίστα. Το Μέγα. Πώ τον είπε? Ρακέ Τσαουράζια. Καταγωγή. Ινδο. Μεγαλύτερο mm <laughs> Τας του φίλου μας του μουσικοσυνθέτη του Αλέξανδρου Χάχαλη Μπορείτε να χτυπήσετε στο Google να δείτε ποιος είναι Και θα τον έχουμε εδώ και για τους καινούριου φίλους να τον γνωρίσουν Ακούμε την εκπομπή «Γιατί οι Έλληνες» Με την κυρία Τζάνι κάθε Δευτέρα στις 8 Μαρία έχει έρθει εδώ μια αναφορά από ένα φίλο με την κυψέλη Και λέει πάνω σε αυτό που είπε μαθήτρια της κυρίας Τζάνη, η μαθητρια της κυριας Τζάνι, Μαυροπούλου έχει κάνει εξαιρετική δουλειά Πάνω στα μικρά παιδιά Η εργασία της έχει τίτλο Ψυχοδιανοητική εκμάθηση Των παιδιών Στα αρχαία ελληνικά Υπάρχουν και για αυτό το θέμα πληροφορίες Στο διαδίκτυο Η κυρία Μαυροπούλου η οποία λέει είναι μαθήτρια σου Λέει ένα φίλος μου Βεβαιότατα Και ήταν και μια παρότρινση που τη είχα κάνει Α, το, ξέρεις, το θέμα. Και κουβεντιάσαμε το υλικό και νομίζω ότι μπορεί ακόμα περισσότερο να βελτιώσει και σε πε, πε, περισσότερα επίπεδα Μάλιστα. παρόλο που πράγματι η κυρία Μαυροπούλου κάνει εξαιρετική δουλειά Μάλιστα. εξαιρετική δουλειά Μαρία, για τους μαχαιτές που βγάλει ε, Θέλω να, να σας διαβάσω για να δείτε αυτό που σας λέω για τα ε, για τις του ε, Αφού λοιπόν θα τον εξαπατήσει ο Δίας για να τιμηθεί ο Αχιλέας τον Αγαμέμνονα και θα χάσει τη μάχη και τα γίνεται μία συζήτηση και κάποιοι λένε να τα παρατήσουν και να φύγουν και, και, και μιλάνε όλοι. Εκεί θα παρέμβει η Αθηνά στον Οδυσσέα που προσέξτε ο Όμηρος λέει ότι είναι Ίσως, ίσως στην ε, σύνεση στην γνώ, στη γνώση με το Δία. Ποι λες. Βέβαια. Δηλαδή δεν φοβούνται Τι, τ, τ, τους θεούς τους είχαν... Ναι, είμαι, είμαι ίσως με το Θεό. Μπορώ. Οι αθεόφοβοι που λέμε. Είναι αθεόφοβοι. Ακριβώς, <χει> μπράβο. Αυτή είναι <χει> η λέξη. Αυτή είναι η λέξη. Αλέξανδρε. Ε, εκεί λοιπόν που μιλάνε... Η συνέλευση, η συνέλευση του, του στρατεύματος τώρα, έτσι, ναι. ε, κουνήθηκε από αυτό που άκουσε σαν τα μεγάλα κύματα της θάλασσας στο Ικάριο Πέλαγος που τα σηκώνει ο Εύρος και ο Νότος καθώς χύνεται μέσα από τα σύννεφα του πατέρα Δία. Και όπως... Όταν έρθει και ταράξει ο ζέφυρος βαθύ σπαρμένο χωράφι, καθώς φυσά μελίσσα και γέρνει τα στάχια, έτσι κουνήθηκε ολόκληρη η συνέλευσή τους. Με αλαλιτό χύμιξαν στα καράβια και ανέβαινε η σκόνη ψηλά κάτω από τα πόδια τους και φώναζε ο ένας τον άλλον να πιάσουν τα καράβια και να τα τραβήξουν στην Άγια Θάλασσα και καθάριζαν τα βλάκια, αυτά ήταν γιατί τα είχαν σύρει επάνω τα καράβια... Ναι, ναι, ναι. Στην Εγκαλεί, και είχαν κάνει τα βλάκια, να τα σύρουν τα βλάκια αυτά... και η βοή έφτανε ως τον ουρανό... καθώς ορμούσαν να γυρίσουν στα σπίτια τους... και έβγαζαν κάτω από τα καράβια τα στηρίγματά τους. Εκεί θα παρέμβει η ήρα και θα βρει την Αθηνά... Και θα τις πει πό κόρη του Δία που βαστά την αιγίδα. Λοιπόν, έτσι θα αφήσει τους αργίους να φύγουν και τα λοιπά. Σήκω και πήγαινε και βρες τον, τον Οδυσσέα και πες του και θα το κάνει και θα, ε, θα αλλάξουν τα πράγματα. Και βέβαια αυτό που έχει να. Ε, έχει σημασία τώρα εδώ είναι ότι ε, κάποια στιγμή ε, στο γάμα, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο και θέλω να το πω... Ε, γιατί αυτό α, απλώς αυτοί θα, θα λένε διάφορα πράγματα αφού θα αλλάξουν τα αυτά και θα έχουν πολύ να σας διαβάσω ένα κομμάτι για να δείτε λέει. Για πάμε. Ουρίκες. Λοιπόν, του λέει, του λέει ε, το βρήκα. Ε, τι σου λείπει, του λέει. Τι σου λείπει άλλο. Ε, ή μήπω καμιά νέα γυναίκα για να σμίγεις μαζί της ερωτικά και που την κρατάς απόμερα για λόγου σου. Δεν ταιριάζει να είσαι αρχηγός και να ρίχνεις τους αχαιούς σε δυστυχία. Χαλβάδες, ρεζίλιδες, αχαιείδες, όχι πια αχαιοί. A good A good later. Later. Αχαιοίδες, δηλαδή ρεζίλιδες, HALBADES. όχι πια αχαιοί, λέει. Ναι. Και λέει. Αχαιοί. λέει. Αχαιοίδες, ουκέτα αχαιοί. Το κείμενο το πραγματικό λέει Αχείδε ουκέτα χέι. Οκέτη είναι όχι πλέον. Ναι, ναι. Όχι πλέον αχεί. Και το χαλβάδες πώς το λέει στο αρχαίο. Ε, ε, ναι. Ναι, έχει σημασία. Πέπονε. Πέπονες Πέπονες Πέπονε. Πέπονες. <laughs> oh. Λέει πέπονια. Πέπονες. Ο πέπονες κακ ελέγχε Αχείδε ουκέτα χέι. Ωραίο έτσι είναι, έχουν αυτά τα πράγματα τέλος πάντων θα αποφασιστεί αυτό το πράγμα για να εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όταν θα μιλήσει ο αχιλλέος ο Οδυσσέας, συγγνώμη, ε, και ε, θα υπάρχουν κάποιοι οποίοι θα πουν ότι πρέπει να φύγουμε ναι, ε, και, και ο, ο Δισέας θα επέμβει. Θα επέμβει και θα του πει, ότι, θα του πει ε, να μην με λένε πια πατέρα του τηλέμαχου αν δεν σε πιάσω και δεν σου βγάλω τα ρούχα, τη χλένα και το χιτόνα και αυτά που σου σκεπάζουν την τροπή και σένα δεν σε πατήσω ένα γερό ε, ε, ξύλο και δεν σε στείλω από εδώ που είμαστε μαζεμένοι να πας στα καράβια κλέγοντας. Ηταν ήτανε Μόνο που ήταν ισότιμοι όλοι, καταλαβαίνετε. Αλλά του την είπε, Γεράκη. Στην ψευρακό σου. Είχαν αδέλφωση. Και τον χτύπησε. Ναι, τι λέμε τώρα. Και αυτό τον χτύπησε στη ράχη στου ώμου. Και εκείνο καμπούριασε και τον πήραν τα κλάματα. Ναι. Λοιπόν. Και τέλος πάντων, εντάξει, θα. Θα έχουν. Ε, ε, θα του πείσει ο Οδυσσέας να μείνουν και να πολεμήσουν και τελικά. Ναι, γιατί κάποια στιγμή έχει και... έρθει στη στιγμή να την κάνει. Ναι, ναι, ναι. Την... Ε, Δυστυχώ δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ε, διαβάσουμε. Ε, θέλω να πάω λίγο στο 3 για να το ολοκληρώσω. Και αν μας μείνει χρόνος θα. Ε, θα σας πω για, για, για, για το τι έγινε Μα δεν μετά το στο βιτάκι. το κομμάτι ο άλλο. Ε, άλλο εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ε, στο τρία ε, έχουν ε, προετοιμάζονται για μια μάχη και ε, βγαίνουν και λένε λέει πρώτος ο ο Έκτορας. Αφού μιλάει πολύ άσχημα στον uh, πάρη uh, παλιοπάρη του λέει δύσπαρη έτσι τον λέει δύσπαρη είδο άριστε έτσι, πανέμορφε στην όψη βέβαια είδο άριστε mm. στην όψη άριστε ε, γυναιμανέ Oh. από αυτό που λέμε ε, που το, θα αυτό, λέγαμε αυτό σήμερα που, που αυτός όλοι. που είναι γυναικάς που Η ξετρελαίνεται γυναικά, ναι. με τις γυναίκες ε, ναι. Ναι. Ε, ε, και τον λέει και τον λέει απατεώνα <laughs> <laughs> μακάρι να μην είχες γεννηθεί λέει στον αδερφό του ακούστε τι λέει ο Έκτορας να είχες χαθεί ανήπαντρος θα το ήθελα αυτό και θα ήταν συμφερότερο παρά να είσαι έτσι ντροπιασμένος και να σε στραβοκοιτάζουν οι άλλοι. Εξάπαντος θα ξεκαρδίζονται οι μακριμάλιδες αχαιοί που έλεγαν πως είσαι παλικάρι από τα πρώτα γιατί έχει όμορφη όψη. Αλλά ούτε δύναμη όμως, ούτε κουράγιο βρίσκεται μέσα σου. Και του λέει μετά ότι ε, πρέπει να ντρέπεσαι γιατί έφερε συμφορά στο λαό σου με αυτά που έκανες και ξαναδιαβάζω Δεν μπορούσες να σταθείς αντίκριστο μενέλαο τον αγαπημένο του Άρη τότε θα καταλάβαινες τιν ο ανδρός την ολόδροση γυναίκα έχεις Δεν θα σε ωφελούσε η κυθάρα και τα δώρα της Αφροδίτης τα μαλλιά και οι όψει σου όταν θα ανακατονώσουν μέσα στη σκόνη. Αλήθεια, πολύ φοβιτσιάριδες είναι οι τρόες, Αλλιώτικα θα φορούσες κιόλας πέτρινο χιτόνα για τα τόσα κακά που έχεις καμωμένα. Γιατί πριν, όταν βγήκαν να πολεμήσουνε, είπε ο, ο, είπανε ο, ο Έκτορας... Ε, και ο Αγαμέμνος να πολεμήσει ο Μενέλαος με τον ε, Πάρη ε, και όποιος νικήσει να πάρει και την Ελένη και τα λάφυρα και να λύσει το θέμα εκεί και ο Πάρης μόλις είδε τον Μενέλαο το έβαλε στα πόδια και έτρεξε πάνω στο παλάτι και κρύφτηκε και τον κυνήγαγε ο Μενέλαος, αλλά η Αφροδίτη τον σκέπασε με ένα σύννεφο και έτσι τον έκανε αόρατο. Λοιπόν, και βέβαια επειδή δεν έχουμε χρόνο και θέλω να, να πω δύο πράγματα από εδώ ε, για το Τρία, ε, εκεί στο Τρία ε, θα πάει η Αφροδίτη και θα πει στην Ελένη, κοίτα, έλα βγες έξω να δεις... Ε, τον αγαπημένο σου άντρα Τον άντρα της Τον μενέλαο Λοιπόν ε, και, τ, Τους του και τα λοιπά Και αυτοί ας πούμε Χτυπιούνται για σένα και τον και άλλο, Και εσύ κάθεσαι μέσα έξω, ναι. Και όταν θα βγει η Ελένη Θα δει τον πάρη τον πεθερό της Μαζί με τους συμβούλους του Να παρακολουθούν ο Πάρης, ο βασιλιάς είναι ηλικιωμένο. Ο Πρίαμος Ο Πρίαμος, συγγνώμη ε, είναι, Έχω κουραστεί όλες. Mm. Λοιπόν, ο Πρίαμος θα πάει Είναι ηλικιωμένο Και παρακολουθεί τη μάχη Και θα τη μιλήσει Να πάει κοντά του Πολύ γλυκά Πάρα πολύ γλυκά που δείχνει και κανένας δεν μίλα για άσχημα. Και όταν θα σας διαβάσω την άλλη φορά... πώς απευθυνόταν ο Έκτορας στην Ελένη... να δείτε με τι σεβασμό και τι έτσι, αγάπη ε, της μιλούσανε... και ο Πεθερός και ο Κουνιάδος... Ε, που δείχνει αυτή την υπέροχη ε, ε, ε, έλξη των Ελλήνων... από την αυθεντική ομορφιά και... Δεν έχει μεσολαβήσει ο Ιουδεοχριστιανισμός που την ομορφιά την έχει ισότιμη με την πόρνη. Έτσι, η όμορφη κοπέλα του χωριού, οπωσδήποτε που την λάτρευαν τα αγόρια και οι άντρες, ήτανε Πόρνη. Yeah. γιατί οι άλλες, οι κυρίες και οι άλλοι άνδρες που δεν yeah. είχαν ε, θεωρούσαν ή δεν μπορούσαν ας ήταν άψογοι αυτοί yeah. ε, θεωρούσαν βγάζανε τη χολή τους εκεί έτσι, έτσι. εγώ θυμάμαι ότι όταν είχαν έρθει στο αγρίνιο οι προσφυγοπούλες και ήταν στα προσφυγικά σε μια ειδική αυτή στον Άγιο Κωνσταντίνο ε, επειδή ήταν ε, πολύ όμορφα πλάσματα και είχαν και άλλη παιδεία Άλλη παιδεία Είχαν πιο μεγάλο πολιτισμό Γιατί εκεί ήταν άνθρωποι Οποιοι ε, Ξεκληριστήκαν βέβαια Ενώ είχαν Και τον α, πολιτισμό α, τους Και ήταν και με, άλλη, με άλλο τρόπο ζωής Λοιπόν ε, το, τι α, ε, το τι άκουγες Για αυτές τις κοπελιές ε, ε. Και τις κυρίες Οι οποίες ήταν καθόλα υπέροχες Λοιπόν εδώ λοιπόν βλέπουμε στον Όμηρο ότι τόσο ο Πεθερός όσο και ο Κουνιάδος φέρονται με πάρα πολύ σεβασμό. Και τι τις ζητάει, τι τις ζητάει ο Πρίαμος, τι της ζητάει τη Ελένης, όπως βλέπουν από πάνω. Της λέει πες μου αυτός εκεί και τους περιγράφει ο ψηλό, με, με ο ευρύστερνος, ε, ο θεο, θεόμορφος, ε, ποιος είναι και του λέει η Ελένη του λέει αυτός είναι ο Οδυσσέας, ο άλλος από εκεί, ο έτσι που είναι εκεί, Κάνει αυτός, είναι, αυτός είναι ο έάντα ας πούμε, αυτός είναι ο Μενέλος, αυτός δηλαδή ε, θαυμάζει ο Πρίαμος τους ε, επικεφαλής των Αχαιών, των, ε, τέτοιων, όπως, όπως και οι Έλληνες θαυμάζουν αυτούς από τους Τρώες που είναι ε, σημαντικοί και γενναίοι και πολεμιστές αυτό που, που ε, είναι απεχθάνονται σε σε είναι η δειλία η, η γυναικοτή συμπεριφορά νες. έτσι η, γι' αυτό του λέει θα σε εκδίσω του λέει ο, ο Οδυσσέας θα... Λοιπόν, θα σε κάνω ρόμπα που λέμε. Θα σήμερα. σε κάνω ρόμπα. ρόμπα ναι. <laughs> ε, έχει σημασία γιατί ε, γνωρίζουν ότι πολεμούν σε ε, ε, ε, ένα έθνος μεταξύ του ε, για μια τιμία που έγινε από έναν οίκο έναν άλλον. Ναι. Γιατί εδώ ήταν η Λίκη ναι, ναι, ναι. του Ατρέα ναι, ναι, ναι. Και, ναι. Και περδευθήκανε γι' αυτό Ήταν δώρο της αφροδίτης Ναι βέβαια δηλαδή... ε, Τέλος πάντων Τραγωδία. Εκείνο που έχει σημασία Είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε ε, Την ε, Την ψυχολογία Του Αγαμέμνονα Ο Αγαμέμνονας Ξέρει Ξέρει βαθιά μέσα του ότι δεν έχει την παλικαριά και τη λεβενδιά του αχιλλέα, ούτε τη σοφία του Οδυσσέα. Ούτε επίσης την παλικαριά του Έαντα, ούτε καν του αδερφού του, του Μενελάου. Είναι καλός πολεμιστής, αλλά είναι ο κληρονόμο του οίκου του Ατρέα έτσι, και είναι αρχιστράτηγος. Ωραία. Επειδή λοιπόν το ξέρει αυτό και έχει αυτή την έλλειψη, τι κάνει. Βγάζει προς τα έξω μια ε, λογική του από τη λένε και σήμερα οι Έλληνες «ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Πώ τολμάς να μιλά σε μένα ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και όταν ακούτε κάποιον να λέει: ξέρεις ποιο είμαι εγώ, να ξέρετε ότι αυτός δεν έχει καθόλου αυτοεκτίμηση. Είναι τίποτα. αυτός που έχει αυτοεκτίμηση. Δεν δεν το... και... Ναι. Δεν έχει αυτοεκτίμηση. Δεν εκτιμά τον εαυτό του. Και κάνει αναπλήρωση. Κάνει αναπλήρωση στην... στι ελλείψει που έχει και που ε, τις ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Εδώ λοιπόν ο Αγαμέμνονα πολύ όμορφα τον, τον περιγράφει ο και τον βάζει να είναι και ανάλογα και με αυτά που του λένε και οι άλλοι λοιπόν βγαίνει το μήνυμα αυτό απ' την άλλη μεριά ο αχιλλέας είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι ρωμαλαίο είναι είναι συνόμορφος είναι καλός είναι, ε, έχει αξίες τη φιλία, ε, την πατρίδα την, ε, έχει θεϊκή καταγωγή αλλά έχει και μια πίκρα Ξέρει ότι αυτός θα σκοτώσει τον, τον Έκτορα. Θα σκοτώσει τον Έκτορα και δεν γίνεται. Για να εκδικηθεί και το θάνατο του φίλου του έτσι; ναι. και θα είναι επιλογή του και θα πεθάνει. Και επειδή το ξέρει, έχει μια πίκρα και του λέει: Άσε μου, εγώ. Είμαι λιγό ζώο. Γιατί μου παίρνει το τιμητικό μου δώρο, ναι. Γιατί δηλαδή με μεταχειρίζεσαι έτσι, Γιατί ξέρει Αφού, τι θα είμαι, του αφού είμαι η αιχμή του δώρα σου, η πύρινη ρομφέα σου είμαι. Γι' αυτό και θα ο Δίας θα το κάνει αυτό, να τον, να τον ζητήσουν στη μάχη, να νιώσουν την ανάγκη του. Ε, απόδειξη ότι όπως θα δούμε, οι Έλληνες άρχισαν να χτίζουν τύχη στο αυτό του όταν. Τους είπε ο Αχιλέας ότι δεν θα πηγαίνει στη μάχη. Ενώ πριν που είχαν τον Αχιλέα δεν είχαν καμιά ανάγκη από τέτοιο πράγμα. Από κάτι προστατευτικό. Ναι. Υπό, να το κλείσουμε εδώ. Και φτάσαμε στο τέλος. Θα ναι. συνεχίσουμε. Έχουμε λίγα ακόμα να πούμε για την τρίτη. Ελάχιστα Τη πράγματα. Αλλά θα ε, θέλω να, να παρατηρούμε αυτές τις ε, ε, ψυχολογικές... Ε, πολίτιμες αναφέρον, παρατηρήσεις ναι. του, του ομήρου ε, Κοίτα, και για τον πρίαμο είναι σαν να μεταφερόμαστε στην εποχή ναι, και το ναι, ζούμε ναι, έτσι ναι, με ναι, τη φαντασία ναι, ναι, μας ναι, ναι, αυτό ναι, είναι το ωραίο ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. λοιπόν και θα πηγαίνουμε και πιο αργά γιατί δεν θα έχουμε να πούμε προηγούμενα μια και θα έχω τόσο χρόνο ναι, ναι. θα πηγαίνουμε πιο αργά και το θα διαβάζουμε Ρώσου, ακριβώς Καταχύει. Να είστε καλά Έτσι. σαν τα ψηλά τα χιονόδοξα της πατρίδος μου και ραντεβού την επόμενη Δευτέρα να πω τον πλήρη τίτλο αυτής της δουλειά μας Υπέρ Ελλήνων με πρώτο μέρος το γιατί οι Έλληνες λοιπόν. Καλό σας βράδυ Αφού ευχαριστήσω την Μαρία, ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Χαχαλή ο οποίος θα είναι εδώ τώρα γιατί ετοιμάζουμε και δουλειέ. Αλεξανδρε μου, Θα επανέλθω δρυμήτερος. <coughs> δρυμήτερος. Να σε καλά. <laughs> να σε <laughs> καλά. Εγώ yeah, από yeah. κάτω χαλάκι και διαλύματα. Έχατε τι δουλειέ του Αλέξανδρου Χάχαλη. Πατήστε στο Google για να μάθετε ποιος ήταν ο συνομιλητής μας εδώ. Έχουμε μια τρελή παρέα και θα περάσουμε καταπληκτικό χειμώνα. Ακολουθεί Γιώργος Καλογεράκης εντός ολίγου. Και μην φύγει κανεί.